Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή του Ex Libris. Στο μικρόφωνο ο Mike Μάικ Μπουκλάβα, ο Μιχάλης και σήμερα η εκπομπή είναι εξ ολοκληρού αφιερωμένη σε συγγραφή τι Άλλο. Και με την ευκαιρία λοιπόν των ε, όψων του φανταστικού, ε, ένα το πιο Παλιού ίσω και καθιερωμένου κύκλου εκδηλώσεων, δεν είναι μια εκδηλώσε, ένα κύκλο εκδηλώσεων, με αφορμή το φανταστικό στο οποίο έχω ιδιαίτερη συμπάθεια. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε συγγραφεί, αλλά και υπεύθυνου, από την υπεύθυνη των εκδόσεων σε διαδρομές διαδρομέ, οι οποίε και διοργανώνω αυτόν τον κύκλο εκδηλώσεων τι συμματικέ διαδρομέ. Εδώ φέου να γνωρίσει η ότι τις γνώρισε μέσα από τον δικό μας, θα μου επιτρέψετε, το δραστήριο μέλος του Music Heaven, τον Γιώργο Μπιλικά ή πιο γνωστός Ορφέους. Ε, είχαμε πει εδώ και καιρό ότι θα κάνουμε μια τέτοια εκπομπή και να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και τι καλύτερο γιατί 12-13 Δεκεμβρίου κεντρική εκδήλωση των όψων του φανταστικού θα γίνει στην Αθήνα και τι καλύτερο να σας προετοιμάσω με αυτόν τον τρόπο τον Γιώργο Μπυλικά, τον Ορφέους, όσοι δημοξέλετε τον Music Heaven θα αριστροπείτε τόσο στο χώρο τη μουσικής αλλά και στου εγγραφέας. Ε, βέβαια λεπτομέρειες θα μας πει ο ίδιος, έτσι να πούμε ότι τα έχει συμμετάσχει σε αρκετά, με αρκετά διεγήματα του και έχει εκδώσει την, μέχρι στιγμής την βιβλία με το ίδιο κεντρικό θέμα θα λέγαμε θα, θα μας τα είπε όλο όμω στη συνέντευξη το Heaven Adventures το και το Αλανταλούς που αν θυμάστε οι τακτικοί ακροατές το είχαμε παρουσιάσει και παλαιότερα σε μια από τις κουμπές όταν είχε ε, εκδοθεί βέβαια γράφει τακτικά και στο Music Heaven και ε, αυτό ένας λόγος ακόμα να γίνεται μέλος, να διαβάσετε τα όσα ενδιαφέροντα, γραφεία όχι μόνο ο Ορφέας, αλλά και οι άλλοι συντακτές του Music Heaven και, ε, Επομένως ε, τα λίγα σήμερα γιατί ε, δεν ήθελα να κόψω από τις, ε, τα πολύ ενδιαφέροντα που είπαμε στη συνεντεύξη, πραγματικά αξίζει τον κόπο να τις ακούστε. Τα λίγα τραγωδιά σήμερα ε, θα μου επιτρέψετε να τα αφιερώσουμε στον Ορφέα. Πιστεύω θα του αρέσουν γιατί είναι όλα από το ε, έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου η λειτουργία του Ορφέα. Και ξεκινάμε λοιπόν πριν πάμε στη συνέντευξή μας, με το πρώτο κομμάτι, με τον Ορφέα στον Και και εκαλοσύρθεις στο εξλύμβρις. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στούς ακροατές σου που μας ακούνε. Καταρχά να σε ευχαριστήσω για που δέχθηκες να δώσεις τη συνέντευξη στην εκπομπή. Ίσως γνωστός. Α εγώ γνωστό μέλος του Music Heaven, ακροατής τακτικός στις περισσότερες εκπομπές, δηλαδή που είμαι και εγώ σε πετυχαίνω και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να σε έχω επιτέλους εδώ πέρα για μια συζήτηση για το αγαπημένο μας θέμα, τα βιβλία. Ε, το επιτέλους μου άρεσε. Ε, είναι και για μένα τιμή, σε διαβεβαιώνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλά. Ήδη οι ακροατέ μας σε... σε ας πούμε ότι γνωρίζουν κάποια πράγματα για σένα που τους έχω μεταφέρει εγώ. Mm. Ε, θα ήθελα όμως να μας πεις δύο-τρία πραγματά για σένα πέρα από αυτά που ε, είναι στα βιογραφικά. Ε, δεν μου είναι εύκολο, ξέρεις, να, να μιλάω για μένα. Πάντοτε δυσκολεύομαι. Ε, μπορώ όμως να σου πω έτσι το, το μόνο πράγμα που πάντοτε λέω. Με άνεση είναι ότι είμαι ένας ε, συλλέκτης εμπειριών. Πολύ ωραίο. Αυτό σαν έκφραση πραγματικά μου αρέσει. Συλλέκτης εμπειριών. Όχι μόνο... Ε, Δεν μένει στη συλλογή όμως. Τις εμπειρίες από ό,τι ε, βλέπω τις μεταφέρεις και στους υπόλοιπους από εμάς. Είτε μέσω της μουσικής οδού, είτε μέσω της συγγραφικής οδού. Ναι, είναι κάτι που μου αρέσει πολύ να το κάνω αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι λόγω ζωδίου. Ξέρεις, λένε ότι οι τοξώτες που είναι το ζώδιο του πνεύματος uh -huh. και τις γνώσεις, ε, αυτά που αποκομίζουν, οι γνώσεις που αποκομίζουν, θέλουν να τις μεταδίδουν. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν... Επειδή, επειδή με τα ζώδια ομολογώ ότι δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, ε, και ναι είναι κάτι που δεν το, δεν το ήξερα πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη και είναι ένα θέμα το οποίο θα με φέρει και στην, και στην επόμενη ερώτηση γιατί μια και πιάσαμε τα άστρα ε, να το πως ε, τον κόσμο των άστρων να το πω πιο σωστά ε, πιστεύεις ε, από ό,τι φαίνεται και από τα βιβλία σου ε, σε αυτό που λέμε μεταφυσικό ναι με, ε, όχι, δεν θα έλεγα ακριβώς πιστεύω. Με ξητάρει, με γοητεύει. Α, έτσι, έτσι ναι, ναι, πιστεύω ότι ήταν ίσως λάθος. Ε, το, το, ναι. το, το, το μυστήριο που κρύβει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Ε, τα βιβλία σου ε, αποτελούν στην ουσία ε, μια τριλογία, θα λέγαμε. Δηλαδή, μάλλον, ναι. Ναι, ε, όχι ακριβώς τριλογία, να μην πρεδάψουμε λίγο τις ακόματες τόσο θεματική, να το πω έτσι. Όσο περισσότερο... Ε, πνευματική, ε, αυτή την αίσθηση αποκόμισα διαβάζοντας ε, κάποια πράγματα και, και από τις ε, συνεντεύξεις και από τις παρουσιάσεις. Ε, θες να μας διαφορτήσεις λίγο? Ναι. Ε, βασικά αποτελούν μια τριλογία ότι δύο ήρω είναι κοινό mm -hmm. και στα τρία. Και παρόλο που είναι ξεχωριστές ιστορίες το ένα με το άλλο, mm -hmm. συν, συνδέονται ε, πολύ απλά... Ως εξή μπορώ να πω ότι στο πρώτο μυθιστόρημα στο Heaven Adventures τίθενται κάποια ερωτήματα από τον ήρωα. Mm -hmm. ε, ας πούμε τι, τι γίνεται, που πάμε όταν φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Ναι, ε, ε, ένα διαχρονικό ε, θα λέγα ερώτημα; ε, Ναι, ναι, ναι, το αιώνιο, Έτσι. το διαχρονικό. Στο δεύτερο μυθιστόρημα που ενώ το πρώτο τελειώνει σε ένα μπαράκι κάτω στη Μανί, το δεύτερο αρχίζει σε ένα μπαράκι στην Αθήνα. Μάλιστα. Έχουμε και, και τέτοιου είδους σύνδεση. Ναι, ναι αυτό είχε ναι. ξεφύγει ο φίλος ομολογήσεων. Ναι, έχουμε και τέτοιου είδους σύνδεση. Ε, και το... Σαν συνέχεια του ερωτήματος που είχε τεθεί στο Heaven Adventures, στο δεύτερο, mm. που είναι το νούμερο 9, ο Ήρωα μεταφέρεται στο εκεί που Πού πηγαίνουμε όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή. Μάλιστα. Κατάλαβε, Κατάλαβα. Και στο τρίτο, στο Άλανταλούς, mm -hmm. ε, ο ήρωας κάνει ένα ταξίδι ε, χωροχρονικό mm -hmm. ε, και τα βάζει με τον Άδη, που mm. ο Άδης είναι ο θάνατος, έτσι. Ναι. Mm -hmm. ε, και αφού στο προηγούμενο βιβλίο... Είχε, είχε μεταφερθεί εκεί, στο... εκεί που βασιλεύει Έτσι. ο Άδης, ναι, ναι. τώρα στο τρίτο βιβλίο τα βάζει με τον ίδιο τον Άδη. Μάλιστα. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια ε, κορύφωση, μια τελική αναμέτρηση κατά κάποιο τρόπο. Ναι, σωστά το έθεσε. Και, και πάλι σου επαναλαμβάνω ότι σαν ιστορίες το ένα με το άλλο δεν έχουν καμία σχέση. Έτσι, γι' αυτό είπα ότι, δεν ναι, δεν πρέπει θεματικές, αγαπητοί ναι, ναι. Η, η, η σύνδεση, μην περιμέντε να δείτε μια τριλογία, όπως έχουμε πει πολλές φορές για άλλες τριλογίες, είναι σε ένα άλλο επίπεδο η σύνδεση που υπάρχει ε, μεταξύ αυτών των βιβλίων του Γιώργου και τα οποία μας δίνουν ε, την, ε, την, την κόλλα, το, το συνδετικό ιστό, να το πω έτσι, που τα ενώνει. Ναι, κάπως έτσι. Νοηματική θα έλεγα νοηματική. ότι είναι η τριλογία, ναι. Τώρα να, να ρωτήσω και μια απορία που φαντάζομαι ότι έχουν και ακροατέ. Ε, με το 9, βέβαια, τώρα θα μου πει: Θα κάνουμε αποκάλυψη πλοκής. Δεν ξέρω τι μπορεί. Με το 9, τι παίζει, Να το πω έτσι. <χι> ναι, ναι, ναι. <χι> Καλά, αποκαλύψει δεν θα κάνω, γιατί με, Εάν το κάνω, θα χαλάσω όλο το, <χι> όχι, όχι, <χι> όλο το story. Μην Μπορώ... Το χαλάσουμε. <χι> ναι, όχι, δεν θα το χαλάσουμε. <χι> Μπορώ να σου πω ότι αυτό ξεκίνησε να γράφεται. Ε, σαν ε, με, ε, με τη διάθεσή μου να παίξω με τον mm. αριθμό 9 ε, μόνο και μόνο επειδή αυτός ο αριθμός είχε στη ζωή του Τζον Λένον τεράστιες συμπτώσεις. Να και σύνδεση με τη μουσική... Ναι, τεράστιες συμπτώσεις ας πούμε ότι γεννήθηκε 9 mm. του Μινός, ότι ο γιος του γεννήθηκε 9 του, του τάδε μήνα mm. ότι είναι 9 του τάδε μήνα έκανε αυτό 9 το άλλο, 9 το άλλο πολλά πράγματα... Έχω γράψει και ένα άρθρο στο Music Heaven, γι' αυτό μπορείτε να το βρείτε ναι. στη στήλη μου. Έτσι, δεν το... ξέρω πόσοι ακροατές μας είναι τακτικά μέλη και παρακολουθούν τη στήλη σου, ναι. αλλά πολλές φορές είδες αυτό που τους λέω και εγώ και τους παροτρύνω στον αέρα, δεν χάνουν τίποτα να κάνουν μια εγγραφή στο Music Heaven, γιατί υπάρχει πέρα από το τσατ και τα, και τα τραγούδια, υπάρχει πάρα πολύ αξιόλογο υλικό που μπορούν να βρουν. Ακριβώς. Πάρα πολλά θέματα, έτσι. Ακριβώς. Ε, λοιπόν, για να κλείσω με τον, με τον αριθμό 9 που με ρώτησες. Ναι, ναι. Μέσα στο βιβλίο αναφέρεται σποραδικά, mm -hmm. ανύποπτα όμως, ε, έτσι σε, σε ανύποπτο χρόνο. Mm -hmm. Και ο, ο αναγνώστης δεν αντιλαμβάνεται ε, ότι κάτι κρύβεται. Mm -hmm. μπορεί, μπορεί υποσυνείδητα, επειδή είναι και ο τίτλος έτσι, να, να βασανίζει λίγο το μυαλό του και σχέση μπορεί να έχει. Α, αλλά α, αλλά, α. αλλά δεν, δι, δεν δίνεται καμία πληροφορία μέχρι, μέχρι που, το, που το νούμερο 9 εμφανίζεται μεγαλόπρεπο στο συνάλλημα. Α, μάλιστα. Α, έτσι α, έτσι α. λοιπόν και μετά πολύ μου αρέσει αυτή η τεχνική που έχουν και άλλοι σύγγραφοι που έχω διαβάσει ναι. που στο τέλος... Ε, κάνουνε κλικ ένα σωρό πράγματα που είχες ε, δει κάποια στιγμή μέσα στο στην του βιβλίο μας στα κεφάλαια. Ναι, αυτό μου έτσι. αρέσει πολύ σαν τεχνική συγγραφής. <laughs> αυτό να, είναι λοιπόν. Έτσι, να το πω έτσι. <laughs> ναι. Τώρα για το, το uh, Αλάντα ε, το είχαμε παρουσιάσει και παλιότερα σε μια εκπομπή με αφορμή και την παρουσίαση που είχε κάνει η Ιουλία. Α, ε, ah, μάλιστα, η, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. η Τζούλια. Η είχε κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση και έτυχε, το είχαμε παρουσιάσει σε μια παλαιότερη εκπομπή του Εξ mm. Δεν ξέρω πόσοι από τους ε, παρόντες ακροατέ ήταν, ε, ήταν ξέρεις, από τις πρώτες εκπομπές. Μάλιστα τότε, ε, επο, αλλά είναι μια ιστορική περίοδος που προσωπικά ε, μου αρέσει αρκετά και mm. έτσι είχαμε πει τότε και για αυτή την ε, ιστορική περίοδο. Mm. Ε, αλλά ε, να που επειδή ας... είπα ιστορική περίοδος, μια ερώτηση που πιστεύω αξίζει να την πούμε και σε συγγραφέας. Πώς έρευνα α, χρειάζεται για να μπορέσεις να γράψεις κάτι τέτοιο, πούμε, για να αποδώσεις α, την ιστορία στο πλαίσιο τη. Αρκετή. Αρκετή και επίμονη για να μεταφέρεις τις πληροφορίες που αφορούν την ιστορία, mm -hmm. να είσαι σωστός μη γράψεις άλλα αντί ε, αναχρονισμούς και καλά ε, η ναι. είναι και το εύκολο θα μου πεις αλλά ναι, να μην βγεις εκτός κλίματος ε, κυρίως ε, βέβαια ε, άσε που η, η ιστορική περίοδος αυτή όχι συγκεκριμένα του δέκατου αιώνα ε, αλλά, αλλά η, η περίοδος του 8ου αιώνα mm -hmm. είναι, είναι αυτή που που ευθύνεται για να τοποθετήσω την πλοκή εκεί Μέλη. εκεί Mm. Ε, θες να σου πω και το γιατί ε, Αν δεν σε πειράζει να το μοιραστείς ε, μαζί μας ε, Εμένα θα με διέφερε προσωπικά πάντως Πολύ ευχαριστώ να το μοιραστώ Είναι κάτι που αναφέρεται και στις παρουσιάσεις που κάνω Γιατί πολλοί με ρωτάνε ε, ε, ε, Βασικά το Άλλανταλούς είναι, ε, είναι μια παραλλαγή του μύθου του ορφέα και της Ευρυδίκης έτσι ναι. Θα το, θα το έλεγα μετά, αυτό Α, το επομένως, αφού το, το πιάσαμε, αναπτύξέ το και ό,τι απορία μείνει, σε Ά, ρωτάω. Θα, θα με ρωτήσει, ναι. Λοιπόν, ε, είναι μια παραλλαγή του μύθου και ο, ο θέλει να ανακτήσει, να πάρει ξανά, να επανακτήσει με λίγα λόγια, την ευρυδίκη από τον Άδη. Η λέξη επανάκτηση καταρχήν είναι... Για την ιστορική περίοδο εκείνη που μιλάμε, είναι η, Ρε, η ρεκονκίστρα που λέγαμε. στη Ισπανική, έτσι. Ισπανή, έτσι. Βα, βαριά, βαριά ιστορική σημασία η ρεκονκίστρα, αγαπητοί ακροατέ. Ναι. Να θυμίσω ε, κάτι που μάλλον το ξέρετε, ε, Φερδινάνδο, Ισαβέλα, οι χρηματοδότες του Χριστόφορου Κολόμβου. Έτσι, για να σα ε, κάνω μια. Γιατί μερικοί από του ακροατέ μα μπορεί να μην γνωρίζουν τόσο καλά τα γεγονότα τη περίοδου. Ναι. Έτσι για να τους φέρω λίγο στο ιστορικό πλαίσιο να δω για ποια εποχή μιλάμε. Ε, συνέχισε Γιώργο, ο σε όμως. Όχι, εντάξει, άνετα. Λοιπόν, ε, καταρχήν Αλανταλούς θα πει Ανδαλουσία. Αλανταλούς ε. είπαν οι Άραβες όταν έφτασαν εκεί και το όνομα αυτό έχει, έχει να κάνει με τους Βάνδαλους οι οποίοι mm -hmm. από το βορρά της Γερμανίας είχαν κατέβει κάποια περίοδο Τη Ιστορία εκεί στο, στο νότο τη Ισπανία. Και mm -hmm. από εκεί πήρε το όνομα Αλανταλού. Μάλιστα. Έτσι, όταν, mm -hmm. όταν, όταν, όταν λοιπόν οι Άραβε, οι Μαυριτανοί, πάτησαν το πόδι του εκεί, αυτό που είπανε, το Αλανταλού, ήταν, ήταν σαν να λέμε η γη των Βανδάλων. Mm, ναι, και με έμεινε. Τη, ναι, με την το πάραδο του χρόνου έγινε Ανδαλουσία. Λοιπόν, η ιστορία αυτή ο αναγνώστης θα συναντήσει υπότες, θα συναντήσει μονομαχίες έρωτες, δολοπλοκίες αγάπες, μέχρι και μια ροξιναυλία θα συναντήσει που κάνει ο Ορφέας εκεί για το χαλήφι και, ναι, και πίσω από όλα αυτά όμως θα συναντήσει ο αναγνώστης και έννοιε, έννοιες όπως η αγάπη ναι. η αφοσίωση αλλά και μια σκληρή πραγματικότητα που ισχύει για, όλο, για, το, για το ανθρώπινο είδος όλων των περιόδων και από mm -hmm. τα του, είναι ο θάνατος. Θα συναντήσει και το θάνατο. Ναι, είναι η μία από τις αλήθειες της ε, ζωής ο θάνατο, όπως και να το κάνουμε. Βεβαίως. Ε, τώρα, το γιατί τοποθέτησα την πλοκή εκεί, mm -hmm. ευθύνονται γι' αυτό οι φίλη μου οι τροβαδούροι. Α, οι τροβαδούροι ήταν ένα κίνημα, mm -hmm. μάλλον μια κίνηση, τα το έλεγα πιο σωστά, mm -hmm. που ξεκίνησε τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν στην Ανδαλουσία από mm -hmm. τους μαυριτανούς. Μάλιστα. Και ήταν σούφι αυτοί. Ήταν, ανήκαν στο... Στο τάγμα των σούφι, ναι. Ναι, μπράβο. Ε, γιατί τώρα αυτό το πράγμα με εγωίτευση όπως εξακολουθεί να με εγωιτεύει. Γιατί οι τροβαδούροι με, τη, με τα τραγούδια τους ύμνησαν τη γυναίκα ως φιλικό πλάσμα που φέρνει στον κόσμο τη ζωή. Μάλιστα. Ε, ε, ένα μοτίβο που λίγο πολύ ε, έχει, μας έχει πειράσει όλους, όλο το σύγχρονο πολιτισμό θα έλεγα. Βεβαίως, διότι μετά γύρω στον στο 11ο-12ο αιώνα το η έννοια του τρομπαδούρου πέρασε και στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το ότι ύμνησαν τη γυναίκα με ύψιστο σεβασμό σε πληροφορό ως θηλυκό που φέρνει στον κόσμο τη ζωή mm -hmm. είναι, είναι επειδή και εγώ έτσι το έχω μέσα μου σαν ιδεολογία αυτό το πράγμα και, και ταυτίστηκα εκεί με τους τρομπαδούρους γι' αυτό τοποθέτησα την πλοκή εκεί πέρα. Μάλιστα. Στην Ανδαλουσία του 10ου αιώνα. Αυτοί δημιουργήθηκαν τον 8ο. Εγώ τοποθέτησα ναι. όμως την πλοκή στο 10ο. Επειδή, Έχει εξελιχθεί, ναι. Όχι να σου πω, είναι πολύ απλό. Επειδή έψαχα να βρω ένα δυνατό αντίπαλο. Α, και... Ναι, στο 10ο Έτσι. αιώνα συνάντησα το χαλίφι των Αμπταλδαχμάν. Που ήταν και πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Έτσι, είναι ιστορική. σημαντική ιστορική προσωπικότητα και. Ναι. Έτσι, ναι. Καλώνει οι ακροτές μας να αναζητήσουν και κανένα βιβλίο ιστορία μεσαι, μεσαιωνική τη ναι, ναι. Ισπανία υπό του Μαυριτανού. Δεν θα ήταν άσχημο. Και γι' αυτό λοιπόν την τοποθέτησα στο 10ο αιώνα. Ο Δε Χαλίφη εδώ έχει το ρόλο του Άδη. Α, μάλιστα. Έτσι. Ε, δεν ξέρω, αρθρώσει κάτι άλλο να, να πω. Όχι, νο, νομίζω ότι σου Και αυτό με του Τρουβαδούρου ε, ομολογώ ότι. Ε, ήταν... Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, βέβαια μου φέρνει την αμέσως επόμενη ερώτηση, να το πω έτσι στο μυαλό. Ε, θεωρείς ότι η σημερινή συγγραφή, σαν εσένα, που ασχολούνται ε, με τη συγγραφή, που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα, αν θέλεις, με, να μεταφέρουν τις εμπειρίες, όπως είπαμε στην αρχή, είναι κατά κάποιο τρόπο ε, μια συνέχεια των τροβαδούρων. Ή για να το επεκτείνω και λίγο παραπάνω διακρίνεις, γιατί εγώ το έχω πει σε εκπομπές μου, ε, θέλω να διακρίνω ένα νήμα που ενώνει ε, την ανθρωπότητα από τους πρώτους αφιγητές να το πω έτσι, περνάει από τα ομοιρικά έπη, να έρχεται κάποια στιγμή στο στροβαδούριο και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Ναι, θα έλεγα περισσότερο όμως ότι αφορά τους τραγουδοποιούς. Ναι. Γιατί, γιατί κάποια στιγμή όντως, ο πεζός λόγος χωρίστηκε από τον ε, έμετρο ναι ο τρομαδούρος ε, έφτιαχνε το, το στιχάκι του και έπαιρνε την κιθάρα του το, τη λύρα του τι είχαν εκεί το λαούτο του και έβγαινε τη βιχουέλα είχαν αυτή ναι. Ισπανή, και έβγαινε στη, στο παλάτι του Σουλτάνου και, ή του Χαλίφη δεν ξέρω τι και τραγουδούσε έλεγε τον ύμνο του τι, την ιστορία του, την εφηγήσή του Η, ναι όταν πέρασε στην Ευρώπη το κίνημα αυτό, πέρασε στην αρχή στην Προβυγγία, στην Νότια Γαλλία, mm -hmm. που συνορεύει με, τη, με, τη, με, με το βορρά της Ισπανίας yes. εκεί στα Πυρηνέα. Και εκεί πρώτοι το πήραν οι χριστιανοί αυτό το πράγμα και τοποθέτησαν τους σύμνους των τροβαδούρων προ τη γυναίκα, mm -hmm. τους προσωποποίησαν στο πρόσωπο της Παναγίας. Α, μάλιστα και... yeah, yeah. Έτσι έτσι, ναι Κατάλαβες Έκανε αυτή τη σύνδεση, σωστά yeah. Και νομίζω η προβουγία, αν δεν δε κάνω λάθος Είναι ένα από τα ε, κέντρα λατρείας τη Θεοτόκου Δηλαδή την έχουν την Παναγία περισσότερο σε αυτά τα μέρη Όπως την έχουμε και εμείς αρκετά ψηλά θα έλεγα Σε αντίθεση με τους Βόρειο Ευρωπαίους Έτσι μπράβο, έτσι Ναι, yeah. ακριβώς Παρέμεινε αυτό δηλαδή από τους τρομαδούρους εκεί του 10ου αιώνα, mm -hmm. έμεινε, έμεινε αυτή η λατρεία η ιδιαίτερη λατρεία προς την Παναγία. Έτσι. Ναι. Ε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ε, ε, μέσα από αυτά που τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λες, ε, βλέπουν και οι ακροατές μας, μάλλον και οι ακροατές μας, πώς ε, ε, διαμορφώνεται αυτό που θα... Έλεγα με τι φτωχέ μου γνώσει ε, πολιτιστικά μοτίβα. Πώ συνδέει τον ένα λαό τη μία εποχή με την άλλη. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. ακριβώς. Λάι. Επανέλθω ναι, λίγο τώρα στο, ε, στον αγαπημένο σου, να το πω έτσι, χαρακτήρα να το πω, α, ας το πούμε και έτσι ε, και φυσικά είναι και το ψευδόνυμο που σε χαρακτηρίζει όπως όλοι γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν στη διδικτυακή μας κοινότητα, mm. ε, Ορφέας mm. ε, σε συγκινεί ιδιαίτερα από τη... mm. ε, mm. ε, ότι τη... mm. ε, mm. ε, είναι γνωστό και ο μύθος του Ορφέα και ε, της ε, Ευρυδίκης ε, είναι από τους πιο δυνατούς να το πω, Δεν μου πτρέπει στην έκθεση, δυνατούς ε, ε, ελληνικούς μύθους είναι. Για φαντάσου, κατεβαίνει στον άνθρωπο να πάρει πίσω την αγαπημένη του. Ε. Δεν είναι λίγο πράγμα. Okay. Ε, αυτό, που, αυτό που θα λέγαμε σήμερα πε, περιπέτεια με όλη yeah. τη σημασία yeah. τη yeah, yeah, yeah, yeah. λέξη. Yeah. Yeah, yeah. Και φαντάζομαι, ξέρει και το. Έχει υπόψη σου και τη λειτουργία του Ορφαέτ, το yeah. γνωστό συμφωνικό έργο. Πολλά πράγματα έγινε από τον Ορφέα, τα ψάχνω όλα. <laughs> <laughs> έτσι, έτσι. <laughs> ε, να, θα μου επιτρέψεις τώρα να γίνω λίγο αδιάκριτος στο θέμα Ορφέας. Ε, α, η, όχι αιμονή, δεν θέλω να το πω αιμονή, η αγάπη σου πιο σωστά <laughs> για, τον, για τον Ορφέα. Ε, ξεκίνησε από... Νεαρότερος, να νεαρότερος από πιο μικρός είναι κάτι που ήρθε στην ε, οριμότητά σου αφού είχες διαβάσει αφού είχε ε, δι, κατασταλάξει κάπου ε, μάλλον το δεύτερο δεν ξεκίνησε από πολύ μικρός ξεκίνησε αφού ορίμασε μέσα μου και καταστάλαξε mm. και λόγω μουσικής έτσι ναι, ναι. είναι δύσκολο να ασχοληθεί κανεί με τη μουσική και να μην έτσι πάρει λίγο μια να το πω μια ιδέα μια αυτή από είναι... ναι ναι και βέβαια ο ορφέας που χρησιμοποιώ εγώ δεν είναι άλλος από μένα έτσι. Μυστορή, στα μυθιστορήματά μου εγώ είμαι ο ήρωας. Α, έχεις δηλαδή, κα, κατά να το πω έτσι λίγο άκομψες, προσωποποιημένο ήρωα. Ναι, αλλά ξέρεις πώς γίνεται αυτό, γίνεται αυτόματα. Ο συγγραφέας mm -hmm. όταν γράφει εναλλάσσεται σε τρεις ρόλους. Είναι ο συγγραφέας mm -hmm. που γράφει, είναι ο αναγνώστης που διαβάζει mm -hmm. και είναι και ο ήρωας που πρωταγωνιστεί. Αυτό γίνεται αυτόματα. Μάλιστα, ναι. Φαντάζομαι ότι είναι μέρος αυτού αυτό που λέμε συγγραφικό ταλέντο και προφανώς δεν το σκέφτεσαι όταν γράφεις, α πούμε, δεν το σκέφτεσαι «Α, τώρα γράφω έτσι, τώρα γράφω αλλιώ. Όσο ε, σωβήνει... Ναι, σαν να είμαι εγώ εκεί. Μάλιστα. Να, και να τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και γι' αυτό βάζεις, ναι, μεταφέρεις την ουσία α, αυτό που λέγαμε σαν ένα προσωπικής πλέον δεν είναι μια, μια περιγραφή τρίτου είναι κάτι που το έχεις ε, μετουσιώσει κατά κάποιο τρόπο μέσα σου και βγαίνει σαν πλέον σαν να είσαι εσύ ο ίδιος κάπως έτσι, mm. δεν ξέρω αν το πετυχαίνω αλλά εγώ έτσι νιώθω αυτό. Α, αυτό δυστυχώς ούτε εγώ μπορώ να σου το πω ούτε και κανένας άλλος γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι η σχέση του βιβλίου του κάθε συγγραμματο με τον αναγνώστη είναι καθαρά προσωπική. Ακριβώς. δηλαδή Μπορούμε να μαζευτούμε πέντε αναγνώστες σε, σε ένα δωμάτιο και στους πέντε να πει κάτι διαφορετικό το ίδιο κείμενο, το ίδιο βιβλίο. Ακριβώ. Γι' αυτό όταν με ρώτησαν για ποιους γράφου, Με ρώτησαν για ποιους γράφου. Μάλιστα. Και είπα δεν ξέρω για ποιου γράφω. Βασικά γράφω για μένα. Αρχικά γράφω για μένα. Εάν τύχει, mm -hmm. εάν τύχει κάποιος να βρει τον εαυτό του μέσα στα κείμενά μου τότε πάει να πει ή ότι γράφω καλά και, και τον, τον κέρδισα και εν πάση περιπτώσει καλώς να ορίσεις την παρέα ο άνθρωπος αυτός. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχαριστό. Ε, <laughs> ε, είναι ευχαριστώ να έχει και ένα που θα του αγγίξεις ε, σε αυτό το, το επίπεδο. Έτσι. Έτσι ακριβώς, ναι. ε, να πάμε όμως ε, λίγο να πούμε και για τις όψεις του φανταστικού. Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ε, είναι ε, ε, τους ακροτές μας βέβαια θα έχουμε, πως είπαμε, και τους εκπροσώπους ε, από τις εκδόσεις και έχουν ενημερωθεί ήδη και από μένα και φαντάζομαι όσοι παρακολουθούν και τα διεκτυακά εκροτες για τις όψεις του φανταστικού, είναι το μακροβιότερο, νομίζω μπορούμε να το πούμε ασφάλεια ε, ε, πώς να το πούμε... Συνέδριο δεν μπορώ να το πω. Όχι, φεστιβάλ ας το, το πούμε. Ναι, ναι, πιο... δεν είναι τόσο στεγνό. Το, γνό... το συνέδριο, συνέδριο βγάζει κάτι στεγνό σαν έννοια. <συνέδριο> ναι, και τυποποιημένο και ξέρω. Όχι, όχι, φεστιβάλ, ναι. Ένα πανηγύρι, με μένα μου αρέσει η λέξη πανηγύρι. Αν και το έχει... πανηγύρι του βιβλίου. Έτσι, γιατί έχει λίγο παρεξηγηθεί από τα τελευταία χρόνια, ναι. Όχι, όχι, είναι ε, με τις όπως ε, τις του φανταστικού φαντάζομαι με τις, γνώρισες μέσα, από τις ε, ε, φαν, μέσα από τις εκδόσεις «Συμπαντικές διαδρομές». Ε, αν, ναι, βέβαια, αν δεν βέβαια. κάνω λάθος, είσαι... Βέβαια, ναι. Είναι ο σου διαδρομές». Ναι, ναι, ναι, ναι. ξέχασα να το αναφέρω προηγουμένως. Θα ήθελα ε, λίγο και την εμπειρία σου α, αυτά τα δύο πράγματα. Ένα, την εμπειρία σου από την έκδοση ενός έργου, έτσι... Ναι. τώρα που έχεις ε, εκδώσει τα έργα σου και έχει συνεργαστεί με εκδοτικό Και ένα δεύτερο, πούμε, πώς είναι πλέον σαν συγγραφέας όταν συμμετέχεις σε ένα τέτοιο α, φεστιβάλ, σε ένα τέτοιο δρόμενο, ε, όπως οι όψεις του φανταστικού. Ε, σαν συγγραφέα λοιπόν, με τρία βιβλία ήδη που έχουν εκδοθεί και με ένα τέταρτο που εντό των ημερών θα βγει και αυτό. Α, αυτό θα το... Νομίζω ότι το, είχαμε. Δεν το είχα καθόλου υπόψη μου. Ναι, δεν δε στο ανέφερα για να, για να σου κάνω έκπληξη. Πάρα πολύ. Αυτή είναι πραγματικά είναι πολύ ευχαριστή η έκπληξη. Είδατε, αγαπητή Ακρότη, θα σου κάνω και αποκλειστικότητα. Ναι, μια αποκλειστικότητα. Λοιπόν, για σένα ήταν η αποκλειστικότητα, ασχάλη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα τέταρτο βιβλίο που δεν είναι μυθιστόρημα αυτή τη φορά. Mm -hmm. Το μυθιστόρημα θα εκδοθεί του χρόνου, θέλω να πιστεύω, γιατί το γράφω τώρα. Α, επομένως... Έτσι. Ε, γι' αυτό δεν λέμε τίποτα. Ναι. Ευελπιστώ να το τελειώσω. Λοιπόν, εμπάσχε, περιπτώσει το βιβλίο το καινούριο είναι μία συλλογή από 45 διηγήματα. Mm. Τα διηγήματα αυτά μπορεί να είναι χιουμοριστικά, μπορεί να αφορούν τη μυθολογία, μπορεί να, φου... να... να έχουν βιωματικά δικά μου στοιχεία μέσα, mm -hmm. ε, φα... μπορεί να είναι φαντασία... Να είναι η ιστορία, ένας, είναι διάφορα. Είναι πολύ πίκυλο θα λέγαμε. Είναι, ναι, είναι πολύ πίκυλο, Ναι. Να ε, ε, Για να συνεχίσω στο ερώτημά ναι, σου, το ναι. προηγούμενο ναι. ερώτημά σου, ναι. πώς, πώς νιώθω στις εκδηλώσεις, νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Mm -hmm. Και αυτό το λέω με βεβαιότητα, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα. Mm -hmm. Αφενός με να κρατάς ένα έργο σου, ένα παιδί σου, στα χέρια σου, Ναι. Mm -hmm έτσι παιδιά, παιδιά μου είναι αυτά τώρα έχεις αφιερώσει τόσο χρόνο όσο και στα παιδιά όντως ναι όντως έτσι είναι, είναι πολύ χαρούμενη η, η, η, η στιγμή που το πιάνεις στα χέρια σου και ασφαλώς ε, χαίρομαι mm. πάρα πολύ που συμμετέχω και μάλιστα ε, φαίνεται αυτό Φαίνεται. Ε, μου βγαίνει αυθόρμητα. Και στον καθένα πιστεύω θα, θα έβγαινε αυθόρμητα. Η, mm -hmm. η, η, η όλη εκδήλωση, η όλη εκδήλωση ε, γίνεται πάρα πολύ, ε, σε, σε ένα κλίμα πάρα πολύ ευχάριστο. Mm -hmm. ε, υπάρχει μεταξύ μας μια συντροφικότητα. Μια, μας δίνει μια φιλία. Γιατί μέσα στα χρόνια γίναμε και φίλοι. Και αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όντως. όντως. Ναι. Και από την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ αισιόδοξο το να βλέπεις τον κόσμο να έρχεται. Έτσι, αυτό θα σε ρωτούσα, επειδή δυστυχώ εγώ από την επαρχία ελάχιστα καταφέρνω και παρακολουθώ. Ε, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει Α, ανταπόκριση. Ωραία. Αυτό είναι, ευχάριστο. Αυτό είναι ευχάριστο. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να έρθουμε και στην Πρέβερνα. Μακάρε, το, το εύχομαι και πολύ θα το ήθελα. Α ελπίσουμε ότι θα αποκτήσουμε και εδώ πέρα την κρίσιμη μάζα αναγνωστών ή γενικά φίλων που θα, που θα επιτρέψει κάτι αντίστοιχο. Ναι, γενικά φροντίζουμε εκεί που πηγαίνουμε για εκδηλώσει, για παρουσιάσει, να έχουμε έναν συγγραφέα ντόπιο. Ε, Ένα ε... συγγραφέα από εκεί, από την πόλη. Ναι, υπάρχουν αρκετοί στην υπέροχη που, που έχουν ασχοληθεί με τη συγγραφή. Μερικοί έχουν εκδοθεί, ε, έχουν τα έργα τους και όλες. Βέβαια, δεν, νομίζω, δεν, δεν πρέπει να είναι κανένα συνεργασόμενος όμως με, τις, με το δικό του τον εκδότη, τι συμπαντικέ. Ναι, προς το παρόν δεν πρέπει να είναι ακόμα. Αλλιώς θα το είχα αντιληφθεί. Κάτι θα είχε υποθεί. Ε, κά, κάτι θα είχα μάθει και εγώ εδώ στη Ναι. ναι. <laughs> πάντως ναι, πώς... πάντως να, να, να είσαι σε αναμονή. Ε, πάντοτε. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ε, <laughs> ε, με ρώτησε κάτι άλλο και μου διαφεύγει ε, Όχι, είναι, <laughs> για, το, για το πρόγραμμα το, είναι βαρύ από ό,τι είδα το, το πρόγραμμα, γεμάτο Είναι γεμάτο, ναι. είναι διήμερο αυτή τη φορά Και από εδώ και πέρα πιστεύω πως θα εξακολουθήσει πάντοτε να είναι διήμερο Διότι ε, έτσι, έτσι δείχνει το πράγμα ναι, γιατί η μία μέρα είναι λίγο περιοριστική και ίσως και... Δεν... Ναι. δεν χωράνε, Δεν χωράνε, Μιχάλη, όλες οι εκδηλώσεις. Έχουμε τενίες να δείξουμε τενίες ένα αφήρωμα στις ταινίες του ναι. Μιχανικού. τενίες Ται, προουσιάσεις, συζητήσεις, ναι. ε, παιχνίδια εδώ πέρα. Ναι. Ε, ναι. Το πρόγραμμα είναι εντυπ... εντυπωσιακά γεμάτο, θα έλεγα. Έτσι, έτσι, έτσι. Και τα βιβλία παρουσιάζονται από τις, Αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν το έχω μπροστά μου τώρα, από τι 7 το βράδυ και μετά. Ε, ναι, είναι, είναι απογευματινέ ναι, συγκοινωνίε. Βέβαια, θα ενημερώσουμε του οικρατέ και, το, και για το πρόγραμμα. Άλλωστε, μπορούν ναι. να το βρούνε και νομίζω και στο, το έχει ανεβάσει και στο Music Heaven, ή κανένα λάθο. Ε, πριν... Ναι, το έχω ανεβάσει και εκεί. Αλλά σίγουρα και στι. Ε, αν πολύ εύκολα να αντισυζητήσουν όψει του φανταστικού στο διαδίκτυο. Σήμερα, με δύο κλικ, είναι ε. πανεύκολο. Ακριβώς. Να βρεθείς σε οποιοδήποτε σημείο. Ε, να ρωτήσω λίγο κάτι. Επειδή είδες είπαμε τα διηγήματα και μου διέφυγε και εμένα να σε ρωτήσω. Ε, τα διηγήματα σε σχέση με τα μυθιστορήματα. Ε, εσύ από την πλευρά, όχι το, της ανάγνωσης, από την πλευρά της δημιουργίας, ε, είναι διαφορετική πώς να το πω. Η σπίθα που τα ανάβει είναι ε, διαφορετική υλοποίησή τους. Ε, πώς θα βιώνεις εσύ που είσαι συγγραφέα. Κάπως έτσι όπως το είπες η σπίθα είναι. Mm -hmm. ε, και καλή, καλή τον εαυτό σου, δεν σε καλή κανένας. Εσύ καλή τον εαυτό σου να πεις mm -hmm. δύο πράγματα σε σύντομες σελίδες. Σε, σε λίγες σελίδες. Ενώ στο μυθιστόρημα εγώ προσωπικά νιώθω πιο άνετα γιατί έχω όλο το χρόνο... Να το αναπτύξω και δεν έχω κανένα περιορισμό στις τοπικέ σελίδε. Ναι, Άρα, άρα υπάρχει και, αυτό, και το κριτήριο της πώ να, να, να, να, να το λέω αυτό. Τη οικονομία τη έκφραση κατά κάποιο τρόπο. Κάπως έτσι. Το θεωρώ πιο δύσκολο εγώ αυτό. Έτσι, mm -hmm. Για φαντάσου ότι ένας ποιητή πρέπει μέσα σε. Πες, δεν ξέρω, 7, 8, 10 στροφέ να πει μια ιστορία ολόκληρη. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και οι Ιαπωνέζοι το έχουν ανάγκη, πιστεύω, στον ύψιστο βαθμό μεταχαϊκού. Ναι. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πλήρη εικόνα μέσα σε, σε, σε συλλαβές, όχι σε λέξεις πλέον. Σπουδαία, σπουδαία τέχνη. Ναι. Δηλαδή και εγώ που δεν έχω ομολογήσει πολλές φορές ότι με την ποιήση δεν έχω και τις καλύτερες των σχέσεων, ναι. ε, μερικές φορές τυχαίνει και πέφτω σε κανένα τέτοιο, σε κανένα όμορφο ποίημα ή και σε ένα χάικου που μερικές φορές που τα ανεβάζουν διάφοροι φύλοι στο διαδίκτυο και mm. ε, εντυπωσιάζομαι, νιώθω ένα δεως πως με τόσα λίγα ε, σου δίνει τόσα πολλά. Έτσι, είναι, είναι, είναι μια τέχνη πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ ωραία. Να κλείσουμε όμως με... Ε, μια και συζητάμε για του φανταστικού και φανταστικού. Και φανταστικό είναι μεγάλη έννοια, όπως έχουμε πει στους ακροατές και άλλε φορές. Το, το φανταστικό είναι μια μεγάλη ομπρέλα για πολλά πράγματα. Ε, εσύ θα θεωρούσες τον, τον εαυτό σου, θα αυτοχαρακτηριζώσουν α, ως συγγραφέας του φανταστικού ή θα προτιμούσε κάποιον άλλο α, τι, αν και οι τίτλοι εντάξει δεν είναι σωστό να βάζουμε τίτλους γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν. Αυτό είναι το, το μόνο σίγουρο. Ε, πώς θα το προσδιοριζώσουν ας, σαν είδο συγγραφέα. Καταρχήν δεν ονομάζω τον αυτό μου, συγγραφέα. Α, α είπαμε. μη. Ε, <laughs> Περισσότερο ε, ε, συλλακτής εμπειριών που μας μεταφέρει τις εμπειρίες του. Ναι, θέλω να, να σου συστηθώ σαν... Ε... Σαν. Ε, πώ να το πω. Με λίγα λόγια. Αυτά που έχω γράψει μέχρι τώρα, mm -hmm. τα, θεωρώ, τα θεωρώ δοκίμια, τα θεωρώ δοκιμέ πιθανότητα αυτού που κάποτε θα καταφέρω να γράψω. Mm, μάλιστα. Δηλαδή, α, στην ουσία, μια πρόβα γενερά, να το πούμε έτσι. Γενερά μπορεί να μην είναι ακόμα, αλλά μια πρόβα είναι. Μάλιστα προβάρω τον εαυτό μου mm -hmm. να δω πότε κάποια στιγμή θα γράψω αυτό που το, το, το ύψιστο, το αριστούργημα πώς να σου πω α, α, α, Αυτό που έχεις στην ουσία, αυτό που έχεις μέσα σου και δεν είσαι σίγουρος ακόμα ότι μπορείς να το εκφράσει όπως θέλεις Ακριβώς, έτσι είναι οπότε δεν, οπότε δεν ονομάζω τον εαυτό μου συγγραφέα Είμαι ένας μουσικός που του προέκυψε η συγγραφή Ένα, ένα και ένα ακόμα μέσω έκφραση, θα λέγαμε. Ναι, ένα ακόμα μέσω έκφραση. έκφραση. Τώρα, τώρα για την ταμπέλα που μου λες. Ναι. Ε, είχε προκύψει μια συζήτηση σε μια παρουσίαση. Mm -hmm. το, όχι για, για δικό μου το για κάποιο άλλο, δεν έχει σημασία. σημασία. Ένα ποιητή μου ζητούσε, επειδή, επειδή το παρουσίαζα εγώ αυτό, mm -hmm. μου ζητούσε να βάλω μια ταμπέλα. Ναι. επειδή αποουσίαζε ο συγγραφέας και μου ζητήσε να βάλω μια ταμπέλα και του είπα χρυσέ μου άνθρωπε εμείς, εμείς γράφουμε δεν είμαστε οι άνθρωποι που βάζουν ταμπέλες Τι ταμπέλες τις βάζουν οι κριτικοί τις βάζει αυτός που θα το διαβάσει για να κάνει μια παρουσίαση μια κριτική mm -hmm. στην εφημερίδα στο περιοδικό ή στο διαδίκτυο και εν πάση περιπτώσει του λέω, όταν αποφασίσετε όχι εσείς η κριτική όταν αποφασίσουν τι ταμπέλα θα του βάλουν και του τι βάλουν, τότε ας μου πούνε και εμένα που, που, που με κατατάσσουν για να ξέρω τι γράφω και πού το γράφω. Μάλιστα. Έκανα Ο... ένα χιούμορ. Ένα έκανα βασικά. Αλλά Τε... έχει, έχει, έχει, δεν είναι μόνο χιούμορ. Όπω και πολλά, και πολλά χιουμοριστικά κρύβει μια σοφία αυτό από πίσω, ξέρει. Ε, ε, ε, ναι, ναι. Εντάξει με. Ευχαριστώ, για το, ευχαριστώ για το κομπλιμένδο τώρα Είναι γεγονό. γιατί Όπως είπες και στην αρχή Ένα πολύ σωστό γράφω για τον εαυτό μου Αν δεν αρέσουν πρώτα απ' όλα σε σένα αυτά που γράφεις Μετά τι πιθανότητε Πώς να τα δώσει κάποιον άλλον Με τίποτα Έτσι. Μόνο όταν καλυφθεί το δικό, το δικό μου κενό Τότε θα πει αυτό Ότι είναι έτοιμο και το βγάζω να περπατήσει Μόνο τότε Έτσι. Αλλιώ μένει στο σιρτάρι Αλλιώς μένει στο σιρτάρι, mm. αλλιώς μένει στο σιρτάρι. Mm. Αλλά όσον αφορά τη φαντασία ναι, Θα έλεγα, θα έλεγα για, γιατί κάπου θέλω Και εγώ να, να το βάλω Από ανάγκη Επειδή εμείς οι άνθρωποι Είμαστε mm. που έχουμε δημιουργήσει κώδικές Για να συνεννοούμαστε Έτσι. Για λόγους ταξινόμησης θα έλεγα ναι, Για λόγους ταξινόμησης Γιατί όταν, όταν με ρωτάνε τι μουσική ακούσει, τη μουσική παίζεις Και λέω ροκ εγώ παίζω ότι, ότι γιατρεύει την ψυχή μου αλλά, αλλά λέω ροκ για, για να με κατατάξεις σα, σαν ηχόχρωμα σε ένα χώρο και να μην πάει το μυαλό σου πούμε στο βασίλη καρά. Ας πούμε. Ας πούμε. Έτσι. Γι' αυτό λέω ροκ. Έτσι λοιπόν σαν κώδικα mm -hmm. θα, πω, θα πω ότι γράφω ότι αυτά που γράφω ανή, ανήκουν στη φαντασία. Στο φανταστικό όχι στη φαντασία, στο, φαντασία. στο, στο φανταστικό. Στο ναι. ναι. ναι. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο μου, ε, σε ευχαριστώ σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη συνέντευξη που μα παραχώρησε. Ελπίζω οι ακροατές α, να συγκρατήσουν αρκετά από αυτά τα σημεία, γιατί είναι πράγματι πολύ ενδιαφέροντα. και Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να σε βρούνε. Πάρα πολύ εύκολα μέσα από το Music Heaven, έτσι ώστε Βεβαίως. όσοι Βεβαίως. δεν είναι μέλια να έρθουν να παρέψουν λίγο και το σπίτι μα. Ναι. Ε, φυσικά ε. τα βιβλία του Γιώργου. Ξέρετε και τον εκδότη, συμπατικέ διαδρομέ μπορείτε να τα αναζητήσετε στα βιβλιοπολία ή ακόμα καλύτερο να σου προτείνω κάτι τώρα το Σαββατοκύριακο 12-13 Δεκεμβρίου. Να πάτε στι όψεις του Φανταστικού και να τον γνωρίσετε και από κοντά και να βρείτε και τα βιβλία του. Καλώ να ορίσει. Πολύ ωραία. Γιώργο μου. Και πάλι σε ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Σε ευχαριστώ και εγώ, Μιχάλη, για την τιμή που μου έκανες. Να είσαι καλά. Καλή νύχτα. Καλή σου νύχτα. Από το έργο του Γιάννη Μαρκούπουλου, η λειτουργία του Ορφαέα, εμπνευσμένο και αφιερωμένο σήμερα αυτά τα κομμάτια στο φίλο μας Ορφαέα, κατακόζομαι τον Γιώργο Μπιλικά, που τόσο ωραία μας τα είπε στη συνέντευξή του. Ο Γιώργο είναι έμπειρο συγγραφέα, όμως στη συνέχεια έχουμε μια πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέα, πάλι από τις συμπαντικές διαδρομές, που συμμετέχει και αυτής της σόψη του φανταστικού. Πρόκειται για τη Σοφία Ζαρουκαλί που πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο της όνειρο και είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί της που μας πήγε ένα βήμα παραπέρα από το φανταστικό στο μεταφυσικό θα λέγαμε. Για να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Καλησπέρα κυρία Ζαρκαλή και σα ευχαριστώ που δεχθήκατε να δώσετε αυτή τη συνέντευξη στο Ex -Libris. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δόθηκε η τιμή να μιλήσω προ... σε εσάς και στους ε, υπέροχους στους ε, ε. ακροατές μας. Ακροατές σας, ναι. Οι ακροατέ της εκπομπής ε, τον τελευταίο καιρό έχουν την τύχη να ε, ακούνε οι Του άρεσαν πάρα πολύ και έτσι συνεχίζουμε αυτό το ε, πρόγραμμα συνεντεύξεων και ε, Σκεφτήκαμε, μια και συμμετέχετε και εσείς της όψης του φανταστικού και σε 15 μέρες περίπου είναι η πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση να ε, κάνουμε και μια συνέντευξη μαζί για να μιλήσουμε και για το βιβλίο σας αλλά κυρίως και για τις ε, εμπειρίες σας περισσότερο. Θα γίνουμε δηλαδή λίγο αδιάκριτοι αν μου επιτρέπετε. Πολύ ευχαριστώ. Ηταν από ό,τι είδα, το, το όνειρο που έχω ήδη πει στου ακροατέ, ήταν το πρώτο σα βιβλίο. Μάλιστα, ακριβώ. Ε, είδα, γράφετε κάτι πολύ ε, από αυτά που διάβασα και μελέτησα. Ε, είπατε σε κάποια στιγμή, έχετε πει κάτι, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, στην ουσία, το βιβλίο, ε, σαν γύρω του βιβλίου, σαν να απαιτούσαν να του βάλετε στο χαρτί. Ακριβώς αυτό ήταν κάτι φανταστικό. Όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο ε, δεν μπορούσα να ησυχάσω ακόμα και στον ύπνο μου. Ήταν σαν να ζούσαν μαζί μου και να κυκλοφορούσαμε μαζί ακόμα στους φίλους μου. Στη, όπου και να πήγαινε ήταν δίπλα μου. Και μου λέγανε τελείωσε αυτό που ξεκίνησε. Ήταν πιέω αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω έτσι το, ε, όλο αυτό. Δηλαδή, το βιβλίο βγήκε Κατά κάποιο τρόπο αυθόρμητα από μέσα σας, αν καταλαβαίνω καλά. Ακριβώς έτσι είναι. Μάλιστα. Και τους ήρωες στην ουσία ε, μέχρι ένα σημείο, δηλαδή, ταυτιστήκατε μαζί τους. Πλήρως, μέχρι που συνέβαιναν γεγονότα mm -hmm. στην καθημερινή μου ζωή που ήταν μέσα από αυτά που έγραφα. Ήταν κάτι φανταστικό για μένα. Μια εμπειρία που δεν θα την ξαναζήσω, τουλάχιστον δεν ε τι ζω με τα ναι. επόμενα βιβλία μου, αλλά τη συγκεκριμένη δεν θα την ξαναζήσω. Προλάβετε τη, μια από τις επόμενες ερωτήσεις μου, αν έχετε κάτι καινούριο, κάτι στα σακαριά. Ε, φυσικά, έχω τελειώσει ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο και αυτό θα το εκδώσω από mm -hmm. τις ε, συμπαντικές ε, διαδρομές. Ωραία. Ε, πάλι μεταφυσικού περιεχομένου, αλλά είναι πολύ πιο δυνατό, γιατί έχω μια περισσότερη εμπειρία γράφοντας ένα πρώτο βιβλίο. Mm. Έχετε εμπειρία και σα συγγραφέα ή θεωρείτε ότι έχετε, είστε πιο δεκτικοί, πιο ανοιχτοί, να το πω έτσι, ε, σε αυτό που πηγάζει από μέσα σας Το δεύτερο, είμαι πιο ανοιχτή σε αυτό που πηγάζει από μέσα μου Γιατί ο συγγραφέα δεν, δεν υπάρχει, ούτε γίνεται, είναι μέσα του, βγαίνει από μέσα του ό,τι κάνει, ό,τι γράφει Μάλιστα Πολύ ενδιαφέρουν ε, και οι αγαπητοί ακροατές ε, βέβαια ε, θα μας συγχωρήσουν αν θεωρούν ότι πηγαίνουμε λίγο την κουβέντα προς το πώς να το, πω, προς το μεταφυσικό αλλά επειδή έχω κάνει και άλλε εκπομπέ που ασχολούμαι με το φανταστικό γενικότερα είναι ε, ε, άρρηκτο κομμάτι του φανταστικού είναι και το μεταφυσικό Επομένως ε, αγαπητοί ακροατές είναι να ε, ακούσετε και κάτι λίγο πιο α, διαφορετικό <laughs> Πιστέψτε με, διαβάζοντας το βιβλίο μου, επειδή καταφέρνω, έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή, να γεφυρώσω το θείο με το γήινο mm -hmm. και με απλά λόγια, κάτι που τα επιθυμούσα πάρα πολύ, γιατί ε, κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το γήινο. Το, κανείς μάλλον λάθος, δεν ξέρει ποιο είναι το, mm -hmm. το πνευματικό. Ξέρουμε το γήινο. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο όσο μπορούσα καλύτερα. Ε, μια γέφυρα ανάμεσα στην ύλη που την βιώνουμε όλοι μας και το πνεύμα το οποίο, ε, το, να το πω έτσι, το, το υποψιαζόμαστε οι περισσότεροι, αλλά λίγοι έρχομαστε σε, πραγματικά σε επαφή μαζί του. Ακριβώς έτσι. Mm -hmm. ε, την ε, Σε αντίστοιχες, ε, πώς να το πω έτσι παρουσιάσεις, ε, αντίστοιχες εμπειρίε, μάλλον, ε, έχω κατά καιρούς ε, διαβάσει και από άλλους ε, συγγραφείς που ασχολούνται με το φανταστικό και πιο συγκεκριμένα με το ε, μεταφυσικό. Ε, θεωρείται ότι είναι θέμα, προφανώς είναι θέμα έτσι, ανθρώπου, ατόμων, α, αλλά είναι ε, υπάρχει θα μπορούσε κάποιο να πει ότι υπάρχει κάτι κοινό σε όλου του ανθρώπου οι οποίοι α, το δέχονται αυτό μέσα, μέσα στον εαυτό του, μέσα από τη ζωή του. Ναι, υπάρχει το κοινό, βεβαίω. Υπάρχει το κοινό ότι μπορούμε να δούμε κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε, από την mm -hmm. ήλιο. Υπάρχουν mm -hmm. πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να δούμε, αλλά δεν τα βλέπουμε. Mm -hmm. Αυτοί λοιπόν που βλέπουν κάτι παραπάνω μπορούν να. Όχι και ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν. Όλοι καταλαβαίνουμε, απλά δεν είμαστε ανοιχτοί. Μ, μάλιστα. Δηλαδή, όλοι έχουμε τη δυνατότητα, αλλά λίγοι. Το επιτρέπουμε. Έχουν... Ναι, λίγοι γινόμαστε δέκτες Ο. Και μετέχουμε. Είναι... Όντως, αυτό είναι κάτι, ένα μοτίβο που θα έλεγα το βλέπουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον πνευματικό κόσμο. Και είτε, είτε αυτός εκφράζεται ως α, το πιο απλό παράδειγμα να, να, να φέρω εγώ ως αθρησκεία είτε εκφράζεται ως α, μεταφυσική εμπειρία είτε α, ως α, π, γιατί όχι μαγιά θα την έλεγε κάποιος ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε νομίζω ο γενικός τέλος ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε είναι μαγιά δεν ξέρω αν ε, το, ε, σας έχει τύχει έτσι πότε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον όρο με αυτή την έννοια Αγαπητέ μου το πιο ανεξήγητο είναι ο ίδιος μας ο εαυτό. Εκεί βρίσκεται όλη η μαγεία. Mm -hmm. Είτε του πνευματικού κόσμου, είτε του κόσμου του γήινου, η μαγεία βρίσκεται μέσα μας. Αν καταφέρουμε mm -hmm. να πιάσουμε τις λεπτές χορδές της ψυχής μας, έχουμε καταφέρει να καταλάβουμε τα πάντα. Μάλιστα. Έχετε, βλέπω ότι, και χαίρομαι γι' αυτό, ε, ότι έχετε μια... Πώς να το πω, μια, μια πίστη στον άνθρωπο, μια πίστη, μάλλον στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Φυσικά, γιατί από εκεί ξεκινάμε τη ζωή μα και εκεί την τελειώνουμε. Mm. Αν δεν υπάρχει πίστη στον εαυτό μα και αγάπη στον ίδιο μα τον εαυτό, δεν πρόκειται ποτέ να αγαπήσουμε κανέναν άλλη. Μάλιστα. Ε, Θεωρείται ότι έτσι όπω έχει γίνει ο σημερινό. Ε, ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια αυτό αλλά ε, η αιμονή του πολιτισμού όπως αυτός έχει ανα του ανατουσιώνες ε, περισσότερο προς, το, προς την ύλη, προς τα υλικά αγαθά μας έχει αποστερήσει αυτή την επικοινωνία με τον πνευματικό μας ε, κόσμο ε, Καλύτερα θα το πω μας έχει αποσυντονήσει Φυσικά mm -hmm. Φυσικά ναι. Έχουμε ξεφύγει από την Mm -hmm. την θεϊκή μας ταυτότητα διότι είμαστε όλοι ως λίγος πολύ μικροί θεοί mm. είναι, και ξεκινάμε ιδε... μόνο, κοιτάμε μόνο το, την ύλη χωρίς να δούμε ότι πίσω από την ύλη είναι μηδέν αν δεν υπάρχουν συναισθήματα και δεν υπάρχει το μεγάλο προσόν της αγάπης Μάλιστα Η αγάπη που ε, βλέπω συνέχεια αναφέρεστε σε αυτή ε, τη θεωρείται ε, μέχρι να το θέτω και σωστά ε, τη θεωρείτε σαν βάση των υπόλοιπων ε, συναισθημάτων, εμπειριών να το πούμε έτσι ναι είναι βάση mm -hmm. είναι η πρώτη ιδιότητα του Θεού είτε πιστεύουμε στον Θεό είτε δεν πιστεύουμε είτε λέμε ότι είναι μια ανώτερη δύναμη όμως yeah, υπάρχει ασχέτως της που δίνουμε στο Θείο ναι. είναι η πρώτη ιδιότητα mm -hmm. είναι μεγάλη λέξη η αγάπη ε, πολύ δυστυχώς, ε, ξέρετε, ε, βλέπω ότι, στις σύγχρονες κοινωνίες ε, ότι όλοι λίγο πολύ συζητάμε για την αγάπη, όλοι ψάχνουμε για την αγάπη, όλοι ασχολούμαστε με την αγάπη, αλλά το μόνο που δεν βλέπω, προσωπικά τουλάχιστον, ε, είναι η αγάπη. Ε, αυτό, ε, θα ήθελα την άποψή σα πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, η αγάπη κατακτιέται, δεν δημιουργείται. Mm -hmm. Για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε, θα πρέπει να έχουμε περάσει από όλα τα στρώματα της ζωής και να έχουμε μιλήσει με όλους τους ανθρώπους που είναι είτε κατώτεροι είτε ανώτεροι από μας mm -hmm. Για να φτάσουμε στο σημείο να αγαπήσουμε τους ανθρώπους, θα πρέπει να αγαπήσουμε πρώτα τα δικά μας λάθη και τα δικά μας ελαττώματα. και να ανακαλύψουμε στους άλλους αυτό που εμεί είμαστε. Εκεί βρίσκεται το ναι, να είμαστε στην ουσία καλά πρώτα με τον εαυτό μας και, έτσι, για να μπορέσουμε να, βου, να βγούμε προς τα έξω με ένα διαφορετικό, με ένα καλό πρόσωπο και στους άλλους. Ακριβώς, δεν είναι το πρόσωπο. Πρόσωπο. Είναι η ψυχή. Ναι, πολύ πιο σωστά η ψυχή. Να βγούμε με διαφορετική ψυχική διάθεση στους άλλους, ναι. Ακριβώς. Έτσι. Και δυστυχώς στις μέρες που ζούμε έχουμε και απτά παραδείγματα τη έλλειψη αγάπη. Προς, το, προς τον κόσμο, προς τον συνάνθρωπο, προς, προς, προς τη γη αν θέλετε. Έχετε δίκιο, αλλά δεν πρέπει να κατηγορούμε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν την αγάπη. Mm -hmm. Γιατί ίσως κάποτε ήμασταν και εμείς σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Ο σκοπός είναι, η δικιά μας ιδιότητα είναι όσοι μπορούν να αγαπήσουν mm -hmm. να την κηρύξουν παντού την αγάπη. Με, τα, με τη δικιά τους συμπεριφορά. Μάλιστα. Με τα δικά τους βιώματα. Όχι να λέω αγαπώ μόνο... Mm -hmm. Αλλά το δείχνω Σ με μέσω... πράξεις. Mm -hmm. Πολύ σωστά. Μέσω, μέσω των έργων και όχι απλά να, να το λέμε, να το κάνουμε. Ε, άρα υποθέτω από την ε, τοποθέτησή αυτή ότι πιστεύετε ότι η αγάπη είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το... διδάξουμε, να το ειδάξουμε, να το μεταδώσουμε πιο σωστά ε, ο ένας άνθρωπος στον άλλον Φυσικά, και με ένα απλό πράγμα θα σας πω. Mm -hmm. Κοιτάζοντας τον άλλον απλά στα μάτια. Δίνοντάς mm -hmm. του σημασία σε αυτό που είναι. Ότι αυτό που είσαι εσύ είμαι εγώ. δεν αλλάζει τίποτα άλλο. Ε, ξέρετε όλα αυτά που, που λέτε ε, συνειδητοποιώ σιγά σιγά ότι α, αντιπροσωπεύουν ε, αντιπροσωπεύουν ε, συμβαδίζουν νομίζω είναι κατάλληλη έκφραση ε, με ένα ε, αξιακό σύστημα το οποίο λίγο πολύ είναι πανανθρώπινο δηλαδή σε όλες τι μεγάλες ε, φιλοσοφίες ε, και αυτές που διδάσκουν το καλό έτσι όχι τις φιλοσοφίες που διδάσκουν το μηδενισμό και το κακό νομίζω αυτό που λέτε είναι, είναι κοινό Είναι πολύ εύκολο να λέμε η αγάπη <και>, <και>, και πολύ δύσκολο την εφαρμόσουν ναι, ναι. και άλλωστε ε, είναι δυστυχώ άσχημα τα παραδείγματα ε, της κατάληξης όσων προσπάθησαν να εφαρμόσουν την αγάπη και σε εποχές οι οποίες ε, δεν, ε, δεν, πώς να το πω, δεν δεν το σήκωναν μα δεν την νιώσαν την αγάπη άμα την νιώσει. Mm -hmm. όπου και να είσαι θα βγει φτάνει να τη Θέλει να βγει από μέσα σου, από την καρδιά σου. Αυτό που είμαι εγώ, είσαι εσύ. Δεν αλλάζουμε σε τίποτα. Το ίδιο πονάμε, το ίδιο αγαπάμε, το ίδιο ρωτεύομαστε το ίδιο μισούμε. Mm -hmm. Όλοι μισούμε και ο χειρότερος εγκληματίας έχει το καλό του σημείο, αν το ψάξεις. Αυτή είναι η αγάπη. κοίτα στο βάθος. Δεν κρίνεις τον άλλον. Γιατί άμα το κρίνεις, κρίνεις τον εαυτόν σου. Mm -hmm. Πρέπει να κοιτάξεις πώς ένιωσε αυτός ο άνθρωπος για να κάνει αυτά που έκανε και να μπει yeah. στη θέση του βάλει τα παπούτσια του μπορείς να βάλεις τα δικά μου παπούτσια mm -hmm. και να περπατήσεις τον δικό μου δρόμο τότε μόνο θα με καταλάβεις Σωστά ε, Υπάρχει έλλειψη κατανόησης όντως στη σήμερονη μέρα ε, Θεωρείται ότι οι άνθρωποι αυτό που λέμε συνήθως πνευματικοί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι, θα το πω, όπως το είπατε πολύ μέχρι οι άνθρωποι που είναι δεκτικοί σε κάποια μηνύματα περισσότερο από τους άλλους, έχουν και μία αντίστοιχα μεγαλύτερη ευθύνη να πραγματώσουν την αγάπη, να πραγματώσουν αυτά τα πράγματα και να τα μεταδώσουν στους άλλους. Φυσικά ναι. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Mm -hmm. Και φαντάζομαι σε αυτό το πλαίσιο είναι, ε, εξηγείται και αυτό που μας είπατε, είπατε στο κρότας μας στην αρχή ότι απαιτούσαν, κατά κάποιο, απαιτούσε αυτό το βιβλίο να γραφτεί κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Έχω τόσο πολλά παραδείγματα να πω που δεν θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα και δεν είναι η στιγμή να τα πω. Mm -hmm. ε, που ξυπνούσα μέσα από τον ύπνο μου, κοιμόμουν και ήταν τέσσερις τα ξημερώματα. Mm -hmm. Και σαν να μου έλεγαν γράψε, γράψε πρέπει να τελειώσεις. Πρέπει αυτά που έχουμε να πούμε, να τα πούμε. Τελείωσε και κοιμήσου. Μάλιστα. Ή, ήτανε, στην ουσία ήταν μια... Πώς να το πω... Μια του πνευματικού με τον υλικό σας ε, κόσμο. Ακριβώς και να σκεφτείτε ότι δούλευα. Και ναι. δούλευα πολύ σκληρά. Και γύριζα το βράδυ επιβουλιά κουρασμένη. Και καθόμου και έγραφα. Μάλιστα, ε, ε, στην ουσία όχι μόνο έβγαινε, πήγαζε από μέσα σας, αλλά σας έδινε και την, και την ενέργεια για να το καταφέρετε. Ακριβώς, δεν υπήρχε για μένα ώρα. Μάλιστα. Υπήρχε στιγμή που ήθελα να μιλήσουν οι ήρωες. Και έπρεπε να τους σεβαστώ. Γιατί άμα εγώ σεβόμουν αυτούς, αυτοί θα σεβόντουσαν εμένα. Πολύ υπήρχε. Πάρα πολύ σωστά, ναι. Είναι, είναι, είναι το δημιούργημά μας αλλά ταυτόχρονα σε. Ο ήρωος ενό βιβλίου είναι ένα περίεργο δημιούργημα, με την έννοια ότι είμαστε σε μια διαλεκτική απέναντί του. Δεν είναι. έχει τη δική του ζωή κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώ. Σεβόμαστε πλήρω τη ζωή του. Διότι αυτή η ζωή, αν δεν την περιγράψει έτσι ακριβώ όπω τη θέλουν οι ήρωε, θα σε καταδιώκει μετά μια ζωή. Μάλιστα. Ναι, και, και γι' αυτό ίσως, ίσως πολύ προσπαθούν να γράψουν ε, και αποτυγχάνουν, θα έλεγα. Ίσως, ίσως δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι ήρωες δεν θα κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουν, γιατί μετά θα είναι, θα είναι περισσότερο κούκλες, μαριονέτες και λιγότερο ήρωες ενός βιβλίου. Ακριβώς. Γιατί όλοι οι ήρωες ήταν ένα μέρος τη ζωή μου. Mm -hmm. Σε πολλού μπορεί να ήμουν εγώ, σε άλλου ήταν φίλοι μου, σε άλλου ανθρώπου που έχω γνωρίσει, καταστάσει που έζησα, που είδα μέσα από του άλλου, καθημερινέ μα καταστάσει. Είναι καθημερινοί άνθρωποι. Δεν ήταν εξωπραγματικοί. Μπορεί, μεν να περιλαμβάνεται για ένα πνεύμα, αλλά το βιβλίο ξεκινάει mm -hmm. με την ιστορία ε, του ανθρώπου που έγινε πνεύμα, τη οικογένεια που έζησε, τα βιώματά του. Δεν είναι απλά έγινα πνεύμα. Άντε αυτοκτόνησα και έγινε ένα πνεύμα και μετά τι έγινε. Mm -hmm. Υπάρχει mm -hmm. ιστορία από πίσω. Έχει. Υπάρχει μια ιστορία και μάλιστα... Mm -hmm. ε, υπάρχει και ιστορία της Ελλάδας κατά κάποιον τρόπο, γιατί περιγράφω και γεγονότα. Mm -hmm. Από την εποχή που γεννήθηκα εγώ. Προχώρησα δικτατορία, προχώρησαν φίλιο, προχώρησα σε πολλά πράγματα. Χωρί να θέλω να φέρω ιστορικά στοιχεία. Δεν έχει ιστορικά στοιχεία μέσα αλλά έχει πως ένιωθαν εκείνη την εποχή οι άνθρωποι. Ναι, το ιστορικό γίγνησθε σαφώς υπηρεάζει τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάθε σωστά τοποθετημένο στην εποχή του βιβλίου θέλει, να θέλει, έχει την ιστορία μέσα, γιατί ήταν ο τρόπος που σκέφτονταν, μιλούσαν, ζούσαν οι άνθρωποι της εποχής. Ακριβώς έτσι. Κατόπιν αυτοκτονή και γίνεται πνεύμα και γίνονται όλα τα υπόλοιπα. Είναι στις, σε δύο μέρη το βιβλίο, υπάρχει το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα όσον αφορά τον Γιάννη που είναι το πνεύμα Το σαν κεντρικό μας ηρώα Και κατόπιν τον Γιάννη σαν πνεύμα Την πάλη που κάνει με τα συναισθήματά του mm -hmm. Σαν Έτσι. άνθρωπος αλλά και σαν πνεύμα Μέχρι να φτάσει στην απολύτωση και την εξηλαίωση στην εξηλέωση. Ε, πολύ ενδιαφέρον σημείο που ε, παρατήρησα και το γράφεται και στο βιβλίο. Ε, το θέμα της ε, λύτρωσης, της εξηλέωση. Ε, είναι εφικτή σε αυτή τη ζωή, να το πούμε έτσι, να το θέσω λίγο μα. Είναι εφικτή. Mm -hmm. Αν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Φυσικά είναι εφικτή. Είναι... Αν κάτσουμε και αναλογιστούμε τα πόσα πολλά... Ωραία πράγματα βιώνουμε κάθε μέρα mm -hmm. και τα κλωτσάμε. Ένα ωραίο λουλούδι. Ένα πρωί που θα ξυπνήσει. Θα ανοίξεις το παράθυρό σου και θα δεις τον ήλιο. Θα ακούσεις ένα πουλάκι να τραγουδάει. Σου φτιάξει την ημέρα. Δεν θες τίποτα άλλο. Δεν πάει να γίνεται έμφυα Δεν πάει να... Οτιδήποτε τέλος πάντων συμβαίνει αυτή τη στιγμή που επηρεάζει και εμένα. Αλλά mm. ζω όμως. Αναπνέω, υπάρχω, ελπίζω. Ναι και, και πράγματι η ελπίδα είναι όσο να πω, μεγάλη πηγή δύναμη για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός. Ε, δεν θα σας κάνω την, την ερώτηση την οποία θα το αφήσω αυτό στους ακροατές όταν γνωρίσουν καλύτερα το βιβλίο σας ε, σχετικά με τη γάτα που φαντάζομαι σας την έχουν κάνει πολλές φορές. Ναι, πάμπολε. Αλλά εγώ δεν θα επιμείνω εκεί, γιατί δεν νομίζω ότι έχει κανένα, ε, κανένα νόημα ε, η μορφή που έχουν, ε, η εξωτερική μορφή που έχουν τα πράγματα. Είναι αυτό που λέγουμε ότι. Ε, να δούμε λίγο το από μέσα. Το ότι υπάρχει η θα μπορούσε να είναι γάτα, θα μπορούσε να είναι καρδερή, να ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι είναι το κεντρικό σημείο ότι είναι γάτα και δεν είναι κάτι άλλο. Ακριβώ. Απλά τη γάτα την έβαλα επειδή έχει επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Ναι, είναι σαν ζώο σύμβολο ας πούμε του πνευματικού κόσμου πολύ περισσότερο ναι, από ότι θα ήταν κάποιο άλλο. Mm. αυτό. Αλλά όχι, δεν θα, δε θα πω τίποτα άλλο για τη γάτα. Να mm. πάμε λίγο σε πιο πεζά, να το πω έτσι, θέματα. Φυσικά. Φυσικά. Ε, γιατί έχω συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή μας απασχολεί και συζητώ με τους ακροατές για το θέμα ε, τη συγγραφή και για το συγγραφικό μερά και την προσπάθεια που ε, απαιτεί όλο αυτό. Μου είπατε και που ε, γίνεται πολύ ενδιαφέρον, ότι ήσασταν εργαζόμενοι και παράλληλα ε, γράφετε το βιβλίο σας. <συσίλιο> ε, θα θέλατε να μεταφέρετε στου ακροαστές μας λίγο το, ε, τις δυσκολίες, τους περιορισμούς, τα, π, ο, ό,τι θεωρείτε θα ήταν χρήσιμο ε, να ξέρουν, γιατί αρκετοί από, ε, από αυτούς που μας ακούνε μπορεί να έχουν κάποιες τέτοιες ανησυχίες και σκέφτονται ποιο κάθεται τώρα να μπει σε αυτή τη δικασία. Κάποτε ο είπε ότι, ότι θέλουμε το σύμφωνο συνομωτή να το αποκτήσουμε. Mm -hmm. Δεν υπάρχει περιορισμό στη, στη σκέψη και στο πνεύμα, στη συγγραφή. Άμα θέλουμε κάτι πάρα πολύ θα το κάνουμε. Mm -hmm. Δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει μέρα για αυτό που θέλουμε αποτυπώσουμε. Εγώ ψηκόμουν στη δουλειά μου, έκανα κανονικότατα τη δουλειά μου δεν σκεφτόμουν εκείνη την ώρα ότι θα γράψει όταν γυρίσω σπίτι. <laughs> Αυτό είναι δύσκολο να εργάζεσαι να, να σκέφτεσαι. Έτσι, ακετά, ήμουν στον τομέα μου εντάξει. Από τη στιγμή όμως που έμπαινα στο αυτοκίνητό μου, τελείωνα τη δουλειά μου. Έβαζα το κλειδί στη μίζα και ξεκινούσα. Από εκεί και πέρα ήταν ο δικός μου κόσμο. Mm -hmm. Ο κόσμο του όνειρου, του βιβλίου. Δεν Ένας... να φτάσω στο σπίτι, είχα ήδη μπει σε αυτόν τον κόσμο. Έχετε Ξέχασε. αλλάξει κλίμα στην ουσία, ναι. Ναι, δεν είναι δύσκολο, δεν mm. είναι να θέλουμε. Ό,τι θέλουμε πολύ, γίνεται. Είναι ένα μικρό θαύμα η ζωή, θα είναι να την υφή της. Εγώ θα λέγα, θα διαφωνώσω το μαζί σας, θα έλεγα είναι το μεγαλύτερο θαύμα η ζωή. <laughs> <laughs> Ακριβώς, συμφωνώ κι εγώ μαζί σας αλλά στην ουσία ε, αγαπητοί ακροατές όπως καταλαβαίνετε η κυρία Ζαρακλή σας λέει τολμήστε Ζαρκαλή Ζαρκαλή, συγνώμη, δεν πειράζει δεν έχει καμία σημασία κύριε <laughs> συγγνώμη τα, τα Σαραβάντα τηλέφωνο είναι παράδοση όπως ξέρετε δεν πειράζει ε, ε, σας λέει τολμήστε αν, έχετε, αν νιώθετε μέσα σας ότι πρέπει να πείτε κάτι καθίστε και γράψτε το αυτό δεν τους λέτε Ακριβώ αυτό ε, αλλά να συνεχίσουμε λίγο στο, στο πεζό του θέματος. Ε, πώς ήταν, αφού είχατε ε, προχωρήσει το βιβλίο σας, είχατε ε, αναπτύξει τους το, το την πλοκή, ε, μετά πόσο εύκολη, τις εμπειρίες μάλλον από, την, από τον εκδότη, από την έκδοση, πόσο εύκολα ήταν να βρείτε τον εκδότη σας, τις συμπαντικές διαδρομές, τι χρειάστηκε να, να συζητήσετε, να κάνετε... Ε, Λίγο τη διαδικασία από την πλευρά του συγγραφέα του και μάλιστα του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα. Ακριβώς. Λοιπόν, σαν πρωτοευφανιζόμενος συγγραφέα είχα πολλές δυσκολίες γιατί οι περισσότεροι εκδοτικοί δίναν σημασία στα μεγάλα ονόματα, κακά τα ψέματα. Δυστυχώ. Δυστυχώς. Οκ, αυτή τη μεριά τους, δεν με διαφωνώ, καλά κάνουν. Ε, ο συγκεκριμένος οι 20 συμπαντικές διαδρομές είναι καταπληκτικές γιατί πλησιάζουν τον συγγραφέα και τον νιώθουν σαν δικό τους άνθρωπο αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό Μιλάνε μαζί τους ε, τα πάντα ε, δεν σου θέτουν όρια ε, έχουν πλήρη κατανόηση για αυτά που εσύ έχεις γράψει mm -hmm. σε εκτιμούνε και θαυμάζουν ακόμη και μια βλακιά να είναι θα στο πούν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο δεν θα σου πούνε έγραψες μια βλακή φύγε. Θα σου πούνε κάτι πολύ ωραίο που θα σου τονώσει την ψυχή. Για ε, να μπορέσεις ε, μετά να πάρξεις κάτι καλό. Ναι. Είναι, ε, είναι μέσα στην ψυχή και στη ροή των πραγμάτων. Εγώ θα πω, πω στους ακροατές ότι mm -hmm. εάν θέλουν να εκδώσουν ένα βιβλίο να πάνε στον συγκεκριμένο οίκο στις συμπαρικές mm -hmm. διαδρομές γιατί ξέρουν την ψυχή του βιβλίου και του ανθρώπου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενθαρρυντικό να το πω έτσι και είναι ευχάριστο που υπάρχουν εκδοτικοί εκεί που δέχονται ε, νέου συγγραφείς γιατί κατά ψέματα όπως, και να το, όπως είπατε ε, προηγουμένω, ε, δεν είναι όλοι εκδοτικοί εκεί οι ίδιοι ή μάλλον, δεν είναι ίδιοι, ε, δεν είναι δεκτικοί ή όλοι στον ίδιο βαθμό σε κάποιο νέο, σε κάποιο πρωτοεμφανιζόμενο, σε κάποιον που έχει να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που που πουλάει να το θέσω έτσι τελείως ε, λαϊκά να το πω έτσι. Λοιπόν, βασικά είναι απρόσωποι. Ενώ ναι. οι σημαντικές διαδρομές έχουν προσωπικότητα. Mm -hmm. σε, σε αγαπάνε. Θαυμάζουν σας είπα ακόμα mm -hmm. και αν δεν έχεις γράψει κάτι καλό. βμάζουν την ψυχή σου. Τη γιατί θέλεις πρώτα, και έτσι, πρώτα από σκέψη έτσι. σου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλοί ε, άνθρωποι αποθαρρύνονται στον πρώτο αρνητικό, να το πω έτσι, σχόλιο, που θα γίνει μάλλον στο πρώτο άκοψο, γιατί εντάξει και τα αρνητικά σχόλια είναι χρήσιμα, έτσι. Εννοεί. Λοιπόν, στο πρώτο άκοψο σχόλιο, όμως, πολλοί κόσμος δεν έχουν, την να το πω έτσι, τη, τη, τη σκληρότητα, τη συναισθηματική για να το διαχειριστεί και τα παρατάει. Και όμω στο λένε με τέτοιο ωραίο τρόπο, που δεν σου προκουφαίνεται. Μάλιστα. Όχι, μπράβο τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το μεταφέρετε στους ακροατές ε, μας. Φυσικά, πρώτα απ' όλα είναι σε κάθε βήμα σου δίπλα. Θέλεις να κάνεις παρουσίαση δίπλα σου. Κάνουνε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως το, αυτό το φεστιβάλ που θα γίνει για την λογοτεχνία του φανταστικού, έτσι. Ε, Συσόψεις, είναι, δίπλα σου, ναι. είναι δίπλα σου, σε προωθούν, σε βοηθάνε. Ε, κάνουν πάντως ό,τι μπορούν για να νιώσουν σκέση και αυτοί καλύτερα. Βαδίζουν χέρι, βαδίζουν χέρι με χέρι μαζί με τον συγγραφέα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μια κύπτα για όψεις του φανταστικού. Είναι, να θυμίσω στους ακροτές, 12-13 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Οι όψεις του φανταστικού λοιπόν ε, είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχετε στις όψεις του φανταστικού. Ή έχετε ξανά συμμετέχει σαν συγγραφέα ή ακόμα, ε... ακόμα και σαν... Η πρώτη φορά ήταν στον Ναύπλιο την προηγουμένη εβδομάδα που είχαμε πάει. Τώρα αυτή τη φορά θα είναι Ναι, ε, ενώ εγώ σαν κύκλος εκδηλώσεων, ναι, όχι στη συγκεκριμένη τη, της Αθήνας, σαν κύκλος εκδηλώσεων που κάνει φέτος, ε, που κάνει φέτος η όψη του φανταστικού. Ναι, είναι η δεύτερη φορά. Μάλιστα. Η εμπειρία σα από, ε, ε, από την εκδήλωση, από τους ε, συναδέλφους ε, συγγραφεί, από το κοινό... Ένιωσα τέλεια, διότι mm -hmm. όλοι οι συγγραφείς είχαμε μια ομάδα φίλοι. Άνθρωποι mm -hmm. που μοιραστήκαμε, τα βιβλία μας, τις σκέψεις μας, που τα είπαμε στους υπόλοιπους που ήταν γύρω μας. Ήταν μια τέλεια εμπειρία για μένα. Και ευχαριστώ τις συμβατικές εκδόσεις, δηλαδή αδρομές, συγγνώμη, που ε, έκαναν αυτοί, κάνουν αυτές τις εκδηλώσει. Mm -hmm. Και από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου το είπε και ο Ορφαέα. Συγγνώμη, οι, οι ακροατέ μου όμω στο Music Heaven τον ξέρουμε σαν Ορφαέα όλοι. Για αυτό το... Ο καταπληκτικό Ορφαέα. <οί passé> ε, ε, αυτό μου το είπε ότι στην ουσία, ε, εκτό από εκδότη σα, οι, οι συμπαντικέ διαδρομέ φροντίζει να είναι και ο οργανωτή τη παρέα κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώ. Έχουμε γίνει μία παρέα. Έχουμε δημιουργήσει φιλία μεταξύ μα. Και αυτό είναι υπέροχο στη σημερινή κοινωνία. Να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους, να μπορείς να μιλήσεις από ψυχής. Μάλιστα. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς λείπει στις μέρες μας και είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη κατά την ταπεινή μου άποψη. Ακριβώς. Και όμως το έχει καταφέρει οι συμπατικές διαδρομές. Ε, ε, και, και είναι από τους λίγους που, ε, που το καταφέρνουν γιατί οι εμπειρίες που από ό,τι έχω συζητήσει με φίλους με γνωστούς, οι περισσότερες, ε, όχι απαραίτητα από τους εκδοτικούς ή από, ε, πώς να οι πω, από ε, το κύκλωμα, αν θέλετε, το, το, το, το, το τρώει καθημερινότητα, να το πω έτσι. Ακριβώς εκεί πέρα όμως δεν μας τρώει η καθημερινότητα. Έτσι, και έχουμε άμεση επαφή μεταξύ μα όλοι και με τον εκδότη mm -hmm. και του συνεργάτες τους. Ε, έχουμε γίνει όλοι μία παρέα, και αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ειλικρινά και ατόφια. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα μας πείτε τώρα όμως, για να κλείσουμε σιγά-σιγά, πείτε ναι. και ε, οι ακροατέ μας που θα ενδιαφερθούν, αφανώς για το βιβλίο σας, αλλά και για την εκδήλωση, εσάς, ε, σαν ε, Σοφία Ζαρκαλή, ε, πότε, πώς θα σας βρουν στις όψει του φανταστικού θέστη, κάποιες συγκεκριμένες μέρες, ώρες... Ε, το Σάββατο θα είμαι από τις 12 και μετά, στις 9 η ώρα του Σαββάτου, mm -hmm. το βράδυ. Ε, έχω την δικιά μου παρουσίαση του βιβλίου Όνειρο. Ωραία. Αλλά θα είμαι από τις 12 το μεσημέρι εκεί. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει ε, να μιλήσει μαζί μου, να συμμεριστούμε απόψεις. Είμαι δεκτική στα πάντα και θα βρίσκομαι στο χώρο εκεί. Οπότε, οπότε όποιος θέλει και ό,τι θέλει μπορεί να με να γνωρίσει. Πολύ ωραία. Επιμένως αγαπητοί ακροατές, ε, αν σας φάνηκαν ενδιαφέρονται όλα αυτά που μας είπε η κυρία Ζαρκαλία ε, ε, ε, για αυτό τον υπέροχο, τον ονειρικό, αν επιτρέψετε το λογοπαίγνιο κόσμο, θα τη βρείτε λοιπόν στις όψεις του φανταστικού και όπως ακούσατε θα είναι... Είναι διαθέσιμη να συζητήσει μαζί σας, να σας λύσει, λύσει απορίε. Ε, δεν είναι και ε, θα το κάνουμε και φροντιστήριο, αλλά μια όμορφη συζήτηση, σαν αυτή που είχαμε, νομίζω θα σα ωφελήσει και σας ε, Εδώ να σας ευχαριστήσω και πάλι, κυρία Ζαρκαλή, για τη συνέντευξη που μας ε, παραχωρήσατε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην εκδήλωση. Καλή επιτυχία και στα επόμενα Βιβλία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους ακρατές που ανεχτήκανε να με ακούσουμε. Νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαν που σας ακούσαν γιατί είναι, είναι κάτι το οποίο ε, δεν είναι εύκολο ε, κάθε μέρα να συζητάμε σε τέτοιο, ε, σε τέτοιο κλίμα, να το πω. Σε τέτοιο φιλικό και ελεύθερο κλίμα με, ε, με συγγραφείς που έχουν εκδοθεί και παρουσιάζουν τα βιβλία τους Είμαστε ελεύθεροι ψυχή και σώμα Πάρα πολύ σωστά και με αυτό αγαπητοί ακροτές θα χαιρετήσουμε την κυρία Ζαρκαλή και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας Ο Ορφέας γύρισε με άσπρα μαλλιά στη θράκη του Κανεί δεν τον άκουσε να παραπονεθεί ξανά για το θάνατο αλλά είχε γίνει σκληρός με τη ζωή. Δεν άντεχε να είναι ευγενικό τις μενάδες, που με τα αμπελόφυλλα γέμιζαν τις κοιλάδε της Θράκης άσεμνες οδές, και επειδή τις περιφρόνησε, αυτές τον σκότωσαν. Έπειτα όλα έγιναν κύμα στη λευκή θάλασσα, απόϊχοι των ναυαγών σε σκοτινές παραγίες. Και με αυτό το απόσπασμα για τον Ορφέη και τις Μελάδες από το έργο «Η Λειτουργία του Ορφέα» του Γιάννη Μαρκόπουλου ολοκληρώσαμε την συνέντευξη μας παραχώρησε η κυρία Σοφία Ζαρκαλή οι συγγραφές του βιβλίου Όνειρο από τις επαδικές διαδρομές ελπίζω να σου φάνηκαν ενδιαφέροντα ε, αυτά που σας είπε και να μπήκετε στην περιέργεια να πάτε το 12-13 Δεκεμβρίου να τη γνωρίσετε και από κοντά Στη συνέχεια και για να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο συνεντεύξεων ε, Έχουμε μία εκπρόσωπο τη, από τις ε, εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές Την κυρία Ευδοξία Γραμμένου Η οποία ε, δέχτηκε να μας μιλήσει όχι μόνο για τις όψεις του φανταστικού Αλλά και για τις συμπαντικές διαδρομές Αλλά και για την προσωπική της θα έλεγα διαδρομή γιατί είναι και η ίδια συγγραφέα. επομένως έχει και ένα δίτο ρόλο και έτσι μπορεί να μας δώσει μια άλλη άποψη μια άποψη ενός ανθρώπου που έχει δει και τις δύο πλευρές αν θέλετε του νομίσματος πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει Ευδοξία, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο Ex εδώ στο Radio Music Heaven. Καλησπέρα Μιχάλη και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τίμη που μου κάνεις να με φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου. Εγώ ευχαριστώ γιατί οι ακροατές μας είναι βιβλιόφιλοι, πρώτα απ' όλα, είναι αναγνώστες και είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε ανθρώπους από το χώρο του βιβλίου και να μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, τις απόψεις τους. Mm -hmm, πολύ όμορφα. Και από ό,τι ξέρω, εσύ έχεις και επαγγελματική σχέση με το βιβλίο. Μάλλον, θα έλεγα όλος ο, ο, το, ο επαγγελματικός βίος, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, περιστρέφεται γύρω mm -hmm. από το βιβλίο. Ακριβώς έτσι είναι. Μιας και σπουδάζω βιβλιοθηκονομία στο ΤΕΗ Αθήνας και εργάζομαι και στις εκδόσεις Συμπατικές Διαδρομές ως επιμελήτρια και συγγραφέας. Οπότε όλη μου η ζωή, όπως καταλαβαίνεις, είναι γύρω από το βιβλίο Έτσι. το οποίο ελατρεύω. Πάρα πολύ ωραία και ήρθε ε, στην κατάλληλη εκπομπή γιατί πιστεύω τουλάχιστον δηλαδή, δεν έχω γνωρίσει προσωπικά δυστυχώ όλους τους ακροατές μας ε, ακόμα αλλά οι τακτικοί ακροατές είναι και αυτές τι πληροφορίε οι άνθρωποι που μας ακούνε και ε, τους καλησπέρισα προηγουμένω είναι φανατικοί βιβλιοφίλοι ε, και χαίρονται ιδιαίτερα όταν ε, ανακαλύπτουν ε, καινούριου ανθρώπους, νέου ανθρώπους ε, σαν εσένα, σαν ε, αν μου επιτρέπεις να το πω. ναι και εγώ χαίρομαι πολύ που υπάρχει κόσμος που ασχολείται με τη λογοτεχνία, γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με αυτό, πιστεύω. Mm -hmm. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν Παμπέσα, τη δική σου που ασχολούνται με το βιβλίο και κοινό που ενδιαφέρεται γι' αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ και να σου πω ότι αυτή, αυτός ακριβώ ο προβληματισμός, πόσο, σχολούμαστε, πόσο λίγο ασχολούμαστε μάλλον με το βιβλίο, με τη λογοτεχνία, ήταν και το, από τα πρώτα-πρώτα θέματα αυτής της εκπομπής. Και αν θέλεις, ήταν και ένα από τα ενάβσματα που με οδήγησαν στο να βγω στον αέρα και να κάνω αυτή την εκπομπή. Mm -hmm. Αλλά εντάξει, mm -hmm. αρκετά, αρκετά μιλήσαμε για την εκπομπή και για... μα πάμε να ε, μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τις ε, συμπαντικές, για τον εκδοτικό οίκο που εκπροσωπεί εδώ στην εκπομπή μας για τις ε, mm -hmm. συμπατικέ διαδρομές. Θα ήθελα να μας πεις λίγο, ε, να ακούσουν οι μα μας, λίγο την ιστορία του. Πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε. Αρχικά η εκδόση συμπαντικές διαδρομές αποτελείται από μια ομάδα οι οποίοι είναι όλοι συγγραφείς. Οπότε, mm -hmm. όπως καταλαβαίνεις, το βιβλίο για μας είναι πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Επίσης, ξεκινήσαμε το 2010 mm -hmm. να κάνουμε τις εκδηλώσεις όπως του φανταστικού που θα μιλήσουμε για αυτές στη συνέχεια. Ο εκδοτικός όμως, 20, υπάρχει από το 2005. Δηλαδή είναι 10 χρόνια στον χώρο των εκδόσεων. Μάλιστα. Είναι ένα σύγχρονο εκδοτικό οίκο και ασχολείται mm -hmm. με τη φανταστική λογοτεχνία και παρουσιάζει βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, επιστημονική φαντασία, τρόμου και φαντασία από όλα τα ρεύματα τη λογοτεχνία του φανταστικού. Mm -hmm. ε, Όμω, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε όλα τα υπόλοιπα είδη. Δηλαδή, μέχρι στιγμή έχουμε εκδώσει πάνω από 200 συγγραφεί, οι οποίοι δεν ανήκουν όλοι μόνο στη λογοτεχνία του φανταστικού. Υπάρχουν και άτομα που έχουν βγάλει βιβλία νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δηλαδή δεν περιορίζουμε Πε, τους συγγραφείς σε ένα λογοτεχνικό μόνο. Mm. Ναι. μόνο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, δείχνει, αν μη τι άλλο, πρώτα απ όλα δείχνει ένα ανοιχτό πνεύμα από πλευράς του εκδοτικού οικού. Σίγουρα, ναι. Γιατί όπως είπα και εμεί όλοι μας, καταλαβαίνουμε ότι... Υπάρχουν και άλλα είδη λογοτεχνία και τα σεβόμαστε και μας αρέσουν και τα διαβάζουμε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε κάποιο άτομο επειδή δεν ανήκει στη λογοτεχνία του φανταστικού ας πούμε. Αν και δεν μου αρέσει να βάζω τίτλους ας πούμε σε είδη και τα λοιπά. Ναι, αλλά λέμε τώρα τα καθιερωμένα ναι, όπως είναι. Γιατί πρέπει κάπως να έχουμε ένα κοινό σύστημα συνενόησης και ως βιβλιοθεκο... ναι, λοιπόν. βιβλιοθεκονόματος το γνωρίζει καλύτερα ότι ναι, με είναι με ναι. συμβατικές οι κατηγορίες αλλά ε, κάπως πρέπει να, να οργανωθούμε, να το πω έτσι. Mm -hmm, σίγουρα. <laughs> <laughs> ναι. ε, η... ε, να ρωτήσω τώρα, ίσως είναι λίγο ε, αδιάκριτο. Ε, τη δική σου, ε, εσύ πρώτα απ' όλα... Φεωρήσετε ε, ένας τόσο συγγραφέα ή επιμελητρια <laughs> Συγγραφέα δεν είναι μεγάλη η κουβέντα πιστεύω για να πω ότι είμαι mm -hmm. συγγραφέας. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι άλλοι μεγαλύτεροι από μένα με τεράστιο λογοτεχνικό έργο. Οπότε νιώθω λίγο αμήχανα να μπω στην κατηγορία του συγγραφέα ξέροντας ότι υπάρχουν άλλοι τόσοι με... Τεράστιο έργο. Mm. Να, εδώ θα μου Επιμελήτρια το Επιμελήτρια ας... το προτιμώ. <laughs> Επιμελήτρια <laughs> το προτιμώ. <laughs> θα μου επιτρέψει εδώ μια μικρή παρέμβαση σε διάκοψη για να σου πω το εξή: Ότι η διάσημη Harper Lee ένα και ένα φέτο. Η βιβλία έχει γράψει όλα όλα. Ναι. <laughs> δηλαδή, όταν σκοτώναν τα κοτσίφια ήταν το μοναδικό της βιβλίο. Και φέτος, μετά από πολύ πίεση, εξέδωσε και το δεύτερο, πάλι το prequel, θα, μάλλον το sequel θα λέγαμε, τότε σκοτώνουν mm -hmm. τα κοτσίφια, την ακολουθία, το Go Watchman, που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα ελληνικά, μάλλον τέλος του χρόνου, από ό,τι γνωρίζει κυκλοφορήσει. Δύο βιβλία και είναι, διδάσκεται στα αμερικάνικα σχολεία και πανεπιστήμια. επομένω. Έτσι, Οπότε δεν... να είμαι συγγραφέας. Ε, είσαι συγγραφέας. <laughs> η ναι. ποσότητα δεν είναι <laughs> κριτήριο. Έτσι φαίνεται Όχι, όχι. Έτσι είναι. Ε, πάντως είναι η πρώτη φορά στην εκπομπή που ε, φιλοξενούμε ε, ε, εκδοτικό... Και, ξέρεις, υπάρχει και η περιέργεια από τους α, ακροατές μας ε, να μάθουν ε, γιατί οι περισσότεροι είμαστε πιο δεν έχουμε προσλαμβάνωσες από το πώς δουλεύει ένας εκδοτικός ήχος και εσύ έχεις και το ακόμα μεγαλύτερο α, πλεονέκτημα για εμάς ότι δεν είσαι ε, απλώς μία α, ε, υπάλληλος του εκδοτικού που ασχολείται ε, με τις δημόσιες σχέσεις, με παρουσιάσεις, με τέτοια. Είσαι στην καρδιά του εκδοτικού α, φαι φαινομένου πήγα να πω, <laughs> στην καρδιά <laughs> της εκδοτικής διαδικασίας. Ε, είσαι στην mm -hmm. επιμέλεια των κειμένων που είναι ε, ένα κεφάλαιο από μόνη τη. Mm -hmm. ε, θα ήθελες να μας πεις, λοιπόν, ε, γιατί εντάξει το... Το γεννήκευσα πολύ. Θα θέλαμε λοιπόν για τον Σοκρέτης να μα πεις δύο πραγματάκια για το πώς δουλεύει ένας εκδοτικός οίκο. και δύο mm -hmm. πραγματάκια ε, για την επιμέλεια, αλλά για την επιμέλεια θα συγκλείσω από τώρα για άλλη εκπομπή, όπου θα τα πούμε mm -hmm. πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ. Σε ακούμε λοιπόν. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, δηλαδή όσο κι αν ακούγεται κάτι ιδιαίτερο δεν είναι και τόσο, είναι κάτι πολύ απλό. Ο κάθε συγγραφέα μπορεί να στείλει το βιβλίο του, ό,τι βιβλίο και αν είναι αυτό, ό,τι θέμα και αν έχει, και είτε ο συγγραφές είναι γνωστός είτε όχι, αυτό δεν έχει καμία σημασία για μας, όλοι είναι ίσοι. Mm -hmm. Απλά η διαδικασία είναι να μας στείλει το βιβλίο του, το οποίο θα περάσει από έγκριση, ας πούμε, σε εισαγωγικά από τον υπεύθυνο των εκδόσεων. Μάλιστα. Γιατί θα πρέπει να έχουμε κι εμεί μια εικόνα για το θέμα του βιβλίου. Mm -hmm. Να ρωτήσουμε ναι, Να, να ρωτήσω ναι, κάτι ναι, ναι. γιατί θα το ρωτήσουν οι ακροτέ να προλάβω την ερώτηση. Mm -hmm. ε, ολο, ολοκληρωμένο το βιβλίο ή συνήθω κάποιο απόσπασμα ε, σα στέλνουν. Θε... Απόσπασμα πώς... όχι, mm -hmm. θα πρέπει να είναι ολόκληρο το βιβλίο. Μάλιστα. Γιατί θα πρέπει να δούμε. Ακριβώ την ιστορία, την υπόθεση, τον τρόπο γραφή. Ο τρόπο γραφή, βέβαια, μπορεί να φανεί και από ένα μικρό mm -hmm. κομμάτι, α πούμε, τι περισσότερε φορέ. Ναι. Απλά, αν κάποιο θέλει να εκδώσει βιβλίο, πρέπει να το στείλει ολόκληρο. Yes. Μετά, εμεί κάνουμε μία πρόχειρη σελίδα και έτσι θα μπορεί να βγει και η τιμή που θα μπορούμε να πούμε στον ενδιαφερόμενο. Από ένα κομμάτι δεν θα μπορούμε να πούμε κάτι. Θα μπορούμε να πούμε απλά, αν μα αρέσει ή όχι. Μάλιστα. Άρα όσοι μα ακούνε ακροατές και ενδιαφέρονται ε, έχουν το συγγραφικό, τη συγγραφική σπίθα μέσα τους. Ξέρουν ότι καλό είναι να έχουν κάτι ολοκληρωμένο να δείξουν ότι θα έρθουν σε επαφή με τον εκδοτικό οίκο. Σίγουρα, γιατί όταν κάποιο συγγραφέα στέλνει ένα ολοκληρωμένο κείμενο, πάει να πει mm -hmm. ότι είναι αποφασισμένος, ότι έχει δουλέψει μέσα του τη διαδικασία της συγγραφή και είναι αποφασισμένος για την έκδοση... Ενώ αν το στείλει με μετά ναι. νομίζω θα πάρει λίγο χρόνο μέχρι ναι, να τελειώσει και να του πούμε κι εμείς μία γνώμη και τις διαδικασίες παρακάτω. Μάλιστα. Έτσι, ε, πόσο σημαντικό είναι για τους ε, εκδοτικούς οίκους ε, το, ε, πώς να το πω... Ε, η παρουσίαση, να το πω, δεν ξέρω και τους τεχνικούς όρους καλά του, ε, του βιβλίου, γιατί ε, καμία φορά συζητάω με, ε, με φίλους, με διαδικτυακούς κατά κύριο λόγο φίλους, έτσι, mm -hmm. και λένε τώρα εγώ δεν ξέρω και, ε, και να γράφω καλά στον υπολογιστή και τέτοια, πού να, να κάθεμε να γράφω, ισχύει κάτι τέτοιο. Όταν λες η παρουσίαση του βιβλίου εννοεί στο πώς θα φαίνεται η παρουσίαση μετά την έκδοση. Όχι, το πώς θα φαίνεται όταν ερθει στον εκδότη. Συγνώμη, ναι, δεν τη λάθος έκφραση. Η μορφή, αν θέλεις. Η... Τη μορφή, ναι. ναι, ναι. Ε, βασικά δεν έχει σημασία απόλυτη για μας τουλάχιστον mm -hmm. το πώς θα έρθει σε μας το κείμενο. Γιατί και η ομάδα των επιμελητών μετά είναι η δουλειά τη να φτιάξει αυτό το κείμενο, α πούμε, τη μορφή η γραμματική, Μα... ότι λάθος υπάρχει, οπότε δεν έχει σημασία το πώς θα είναι η μορφή του όταν θα σταλεί σε εμάς, αρκεί ε... να είναι το θέμα του εντάξει και να είναι η γραφή καλή. Ναι, να είναι ναι, ναι, ναι, βιβλίο και όχι ένα συνοθήλευμα λέξεων, να το πω έτσι λίγο πιο αφήρημένα ναι, εγώ. <laughs> όχι, όχι, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το ρωτάω γιατί είναι και μια από πορεί που θα μπορούσε να έχει κάποιος. Ε, τώρα, αν δεν γίνουμε αδιάκριτος, ε, υπάρχει ενδιαφέρον από συγγραφείς. Δηλαδή, σας προσεγγίζουν αρκετοί, πολλοί συγγραφείς ε, για να εκδώσουν κάποιο βιβλίο τους. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα. Mm. Όπως είπα, έχουμε ξεκινήσει mm -hmm. από το 2005. Mm -hmm. και Δηλαδή, εγώ δουλεύω στον εκδοτικό από το 2013 Mm -hmm. Και να σου πω την αλήθεια επειδή ασχολείται με τη λογοτεχνία του φανταστικού περισσότερο γιατί από ό,τι είπαμε δεν ασχολείται μόνο με αυτό mm -hmm. πίστευα ότι δεν υπάρχει μεγάλο κοινό στην Ελλάδα που ασχολείται με τη λογοτεχνία του φανταστικού όμως συνειδητοποίησα ότι είναι πάρα πολλά τα άτομα <σοπέτλοι> που ασχολούνται με αυτό. Οπότε έρχονται πολλά άτομα σε εμά. Και γενικά <σοπέτλοι> για να βγάλουν βιβλία. Αυτό, αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί και εμένα μου, ε, μου αρέσει η λογοτεχνία του φανταστικού. Δεν είναι η μόνη που διαβάζω βέβαια, αλλά ε, είναι πάντοτε ψηλά στι ε, προτιμήσει μου. Mm -hmm. Και αν δεν γίνομαι πάλι αδιάκριτο, εσένα ε, ε, ε, ε, προσωπικά σου, σου, σου αρέσει. Δηλαδή, διάβαζε. Πριν τι συμπαντικέ διαδρομέ λογοτεχνία του φανταστικού ή του ανακάλυψη του ανακάλυψ, το φανταστικού μέσα από τι συμπαντικέ διαδρομέ, Εγώ προσωπικά πάντα διάβαζα γενικά βιβλία. Mm -hmm. Γι' αυτό επέλεξα και το επάγγελμα του βιβλίου <laughs> στο νόμο, λόγω τη εγγράφη μου για τα βιβλία. <laughs> διάβαζα τα πάντα, κάθε είδο. Δηλαδή, ό,τι η βιβλία έπεφτε στο χέρι μου, δεν ξεχώριζα κάποιο. Σίγουρα έχω διαβάσει και λογοτεχνία του φανταστικού. Αλλά και ό,τι βιβλίο δηλαδή είχα, δεν μπορούσα δηλαδή να τα ξεχωρίσω με το είδος του για να τα διαβάσω. Απλά τώρα με τις συμπαντικές διαδρομές ασχολήθηκα περισσότερο, όπως είναι λογικό. Μάλιστα. Ε, και να ρωτήσω κάτι. Ε, τώρα πάμε λίγο στο θέμα ε, επιμελήτρια κειμένων, επιμέλεια κειμένων. Ε, mm -hmm. Δύο κουβέντες γιατί όπως είπα είναι μεγάλο το θέμα και πιστεύω ότι αξίζει κάποια, σε κάποια μελλοντική εκπομπή να μιλήσουμε πιο εκτεταμένα ε, mm -hmm. γιατί πολλές φορές ακούνε συζητάμε με τους ακρατές και ακούνε και από μένα επιμέλεια του βιβλίου και έτσι και ο επιμελητής και αυτό. Ε, θα σας πεις δύο λόγια τι είναι. Αυτό το ε, μυστήριο για πολλού. Ε, ε, πραγματικά, επειδή συζητάω με αρκετό κόσμο εξαιτία τη εκπομπή, θα εκπλαγεί αν δει πόσοι δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώ είναι η επιμέλεια του κειμένου. Ναι, καταλαβαίνω. Αρχικά, σίγουρα, εμεί ω επιμελητέ mm -hmm. ε, δεν αλλάζουμε ποτέ το νόημα και την ιστορία ενό βιβλίου. Δηλαδή, έχουμε ακούσει πολλέ φορέ. Mm -hmm που μερικοί αναφέρουν ότι ο επιμελητής μπορεί να ξαναγράψει, ας πούμε, το βιβλίο του συγγραφέα. Mm -hmm. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε είναι να μην αλλάξουμε το θέμα, τη γραφή του συγγραφέα mm -hmm. και το περιεχόμενο του βιβλίου. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να διορθώνουμε λάθη, ας πούμε, ορθογραφικά, συντακτικά mm -hmm. και φράσεις που έχουν πρόβλημα με, με το νόημα, ας πούμε, που δεν βγάζουν νόημα. Δεν αλλάζουμε όμως ποτέ το θέμα. Mm -hmm. Προσπαθούμε να διορθώνουμε τα λάθη πάνω στο θέμα του συγγραφέα και στη γραφή του. Μάλιστα. Και αυτή είναι η δουλειά του επιμελητή. Την είναι, θα λέγαμε, αστικός μύθος το ότι οι επιμελητές ξαναγράφουν τα, τα βιβλία. Όχι, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Έτσι. Γιατί μετά το βιβλίο χάνει το χαρακτήρα του συγγραφέα του και αποκτά ένα άλλο νόημα και ίσω έναν άλλον τρόπο γραφή που δεν εκφράζει τον συγγραφέα, ο οποίο δεν νομίζω κανένα συγγραφέα να ήθελε να του αλλάξει κάποιο στο θέμα του ή τη γραφή του. Διορθώνουμε μόνο λάθη, προσέχοντα να μην αλλοιώσουμε το θέμα, Έτσι. τη γραφή του και το περιεχόμενό του. Απλά η μορφή του πρέπει να είναι, βάσει κάποιων δεδομένων, σωστή. Έτσι ναι, ναι, δεν μπορεί να είναι ε, να γράφει όπως είπα δεν, δεν μπορεί να είναι ένα συνοθήλευμα λέξεων πρέπει να βγαίνει ένα συγκεκριμένο νόημα Μα Πάρα πολύ ωραία Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες και αυτές τις επαγγελματικές να το πω έτσι διευκρινήσεις να... Παρακαλώ <laughs> <σχε> Να περάσουμε τώρα λίγο στο... στι εκδηλώσει, στις όψεις του φανταστικού ε, mm -hmm. και από ότι τη... Από τη μικρή έρευνα που έκανα και από αυτά που έχω συζητήσει, είναι η πιο παλιά λογοτεχνική εκδήλωση για το φανταστικό στην Ελλάδα. Ναι, είναι το μεγαλύτερο και πιο μακροχρόνιο φεστιβάλ για τη λογοτεχνία του φανταστικού στην Ελλάδα. Το διοργανώνουν εκδόσει συμπαντικέ διαδρομέ από το 2010. Θα ήθελα να αναφέρω ότι γίνονται σε όλες τις πόλεις... στι περισσότερε πόλεις έτσι. της Ελλάδας... Όχι μόνο στις μεγάλες όπως Θεσσαλονίκη, Αθήνα κλπ. Έχουμε πάει ακόμη και μέχρι την Κύπρο... Για να διοργανώσουμε όψεις του φανταστικού. Πολύ ωραία. Και ναι, την προηγούμενη και... εβδομάδα ήσασταν ναύπλιο, αν δεν απατώμε. Ναι, ήμασταν στον ναύπλιο για τις όψεις του φανταστικού... Οι οποίες εκδηλώσεις είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και φέτο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Mm -hmm. Πολύ ωραία. Και, και θα ήθελα να πω ότι mm -hmm. ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο. Mm -hmm. ε, από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, την Πελοπόννησο. Και οι κεντρικέ εκδηλώσει θα είναι στις 12 και στι 13 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Πολύ θα κρατήσουν δύο μέρες και θα είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Και η θα είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία. Ε, θες να πεις εσείς τους ο μας ε, που είναι που θα διεξαχθεί. Θα γίνουν στο Bullet Club στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα 11, Πολύ ωραία. ωραία. Κεντρικά. Επομένως, να. αγαπητοί ακροατέ δεν είναι τίποτα, είναι κεντρικότατο το σημείο και μπορείτε πολύ εύκολα να, <συγνώμη> <συγνώμη> να πάτε να παρακολουθήσετε τις ε, όψεις του φανταστικού. Ε, Έρχεται να προηγουμένως έβλεπα το πρόγραμμα του Διημέρου και mm -hmm. παρατήρησα ότι είναι, ε, να το πω έτσι, βαρύ. Είναι γεμάτο. <laughs> ναι, είναι γεμάτο και είχαμε και άλλα πράγματα να βάλουμε, αλλά δεν είχαμε χρόνο. Δεν χορούσανε κιόλας. Γιατί ήδη θα, ναι, ήδη θα κρατήσουν εκδηλώσεις δύο μέρε που πρώτη φορά... Θα κάνουμε διήμερο φεστιβάλ. Mm. Είναι λίγο βαρύ το πρόγραμμα, αλλά έχει διαφορετικά πράγματα. Ε, ε, και... Βαρύ για τους ε, τι... διοργανωτές σας, είναι βαρύ για τους οργανωτές, έτσι, για, για εσάς που θα πάτε ως ε, επισκέπτες, ακόμα καλύτερα, έτσι. Να είναι λίγο, αλλά πρώτα απ' όλα αυτή είναι η δουλειά μας και εμείς χαιρόμαστε πολύ να, τη, να διοργανώνουμε τις όψεις του φανταστικού γιατί ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο που ενδιαφέρεται και είμαστε όλοι συγγραφείς εκεί. Θα είμαστε πάνω από 60 συγγραφεί στι όψεις του φανταστικού στην Αθήνα. Μελικά. Οπότε πιστεύω θα είναι... Δύο πάρα πολύ όμορφε μέρες. Γεμάτος η λογοτεχνία. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Και όχι μόνο. Είδα και ένα από τα χόμπι μου εκεί πέρα φέτος. Δεν ξέρω αν ήταν και πέρυσι και το το πρόσεξα που είχα πάλι κάτι πει για τι Έχετε και ρόλ και playing φέτος. Ναι. Θα... θα το κάνουμε από τις 11 μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Mm -hmm. Θα είναι παιχνίδι υπόδεισης ρόλων. Θα παιχτούν δύο εισαγωγικέ ιστορίες για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα παιχνίδια και τον κλασικό κόσμο του Σκότους. Και τον διοργανώνει mm. η ομάδα Greek Under Darkness. Οι διοργανωτές του είναι ο Κολάρος Ματσέας και ο Νικόλαος Κωνσταντίνο. Yeah. Ε, Περίτον να σου πω με τον Νίκο τον Κολάρο ε, είχα γνωριστεί όταν ήμουν και εγώ στην Αθήνα και ασχολούμουν από τότε με το mm. με το, με το και τέτοια είχα τύχει, τον είχα γνωρίσει και τα παιχνίδια που έπαιζε μέσω το μάτι μου εκεί, γιατί αυτά που ε, θα παίξουν τα έχω δοκιμάσει και ο ίδιος έχω η mm. και βέβαιος και θα συζητήσω στους ακροατές ε, αν μη άλλο πηγαίνετε για τα παιχνίδια ρόλων ε, γιατί είναι μια εμπειρία ε, την οποία δεν θα την, δεν την έχετε, ε, δεν την έχετε να δείτε πόσο ωραία δένουει αυτό το χόμπι με τη λογοτεχνία του φανταστικού. Και είναι η όψη του φανταστικού είναι ε, μια απίστευτη ευκαιρία να, να τα έχετε και τα δύο μαζί, να τα γνωρίσετε παράλληλα. Και μια σημείωση μόνο, τα παιχνίδια απόδοση ως... rolling θα είναι και το Σάββατο και την Κυριακή Ακόμα στο φεστιβάλ mm -hmm. από τις 11 μέχρι τι 3.30 το μεσημέρι. Πάρα πολύ ωραία. Mm -hmm. Έτσι. Ε, και να πούμε και για τους... Ε, να ξέρουν και οι ότι οι συγγραφείς, εκτός από τις παρουσιάσεις, από ό,τι γνωρίζω, θα είναι διαθέσιμη και για συζήτηση με το κοινό που θα παραβρεθεί. Ναι, σίγουρα. Οι περισσότεροι συγγραφείς θα βρίσκονται στο χώρο από τις 11 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, όσο διαρκεί δηλαδή το φεστιβάλ. Mm -hmm. Και θα μπορεί ο κόσμος να τους συναντήσει, να μιλήσει μαζί τους, να κάνουν συνεντεύξεις, να λύσουν απορίες, να μιλήσουν για τα βιβλία τους, να υπογράψουν βιβλία. Θα βρίσκονται και τις δύο μέρες στο χώρο πάνω από 60 συγγραφείς και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Πάρα πολύ ωραία. Uh, να κάνω όμω και επειδή πες, θα είναι εκείνοι που γράψουν και βιβλία και uh, μιλήσουν, να κάνω και μια διάκριτη ερώτηση επαγγελματική. Mm -hmm. uh, yeah. Η ανταπόκριση που έχετε εσείς ως uh, ένας πιο, να το πω έτσι, πιο μικρός, αν μου επιτρέψεις, εκδοτικό οίκος από τα βιβλιοπολία, uh, ποια είναι? Σίγουρα με τις καταστάσεις που ζούμε τώρα στην Ελλάδα και... Όλα αυτά που περνάει ο χώρο του βιβλίου. Σίγουρα, mm -hmm. δεν, σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα για όλου μα, όχι μόνο για εμά. Mm -hmm. Το μόνο σίγουρο είναι πω για κάποιου μεσαίου εκδοτικού οίκου και όχι μεγάλου, mm -hmm. είναι κάπω πιο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά όταν ασχολούνται με ένα είδο λογοτεχνία που δεν είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό. Μάλιστα. Αλλά πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε μια χαρά και ότι για το, λογο, για το λογοτεχνικό είδο που ασχολούμαστε τα καταφέρνουμε περισσότερο από ό,τι... Α, από ό,τι ίσως περιμένατε να το... Ναι, ακριβώ. Ναι. Είναι ευχάριστο αυτό, ότι υπάρχει ανταπόκριση από το, από το βιβλιοπουλί, από τα σημεία διάθεσης βιβλίου, γιατί έχει... Ναι, έτσι, όχι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και από, το, και από τους αναγνώστες και από τα είμαστε δεν έχουμε κανένα παράπονο, είναι πολύ συνεργάσιμοι όλοι και δέχονται καινούργια πράγματα γενικά. Ε, αυτό, είναι, αυτό είναι καλό. Ε, είναι ένα σημάδι που ότι ίσως κάτι αλλάζει σε αυτή την κοινωνία. Το ελπίζουμε. Έτσι. Αλλά να πάμε τώρα... Και... Στο άλλο που είπαμε, επειδή αγαπητοί ακροτέ, όπως σα εξήγησε εδώ πέρα η Ευδοξία, οι συμπαιδικές διαδρομές είναι πρώτα απ' όλα ε, συγγραφείς ε, και δεν μπόρεσα να μην διαπιστώσω ότι και εσύ είσαι ευδοξία, ευδοξία, είσαι συγγραφέας. Και μάλιστα είσαι ποιήτρια συγγραφέας ή κανολάθος λάθος. Ναι, το πρώτο μου βιβλίο ήταν «Ποιητική συλλογή» και mm -hmm. εκδόθηκε το 2013 με τίτλο «Σκέσεις σκοτεινά mm. οποίο Ο τίτλος Ριλίων... «Και μόνο» είναι, είναι πολύ, <laughs> ε, πολύ ενδιαφέρον τίτλος. Ευχαριστώ. Και ναι, όχι, το λέω, ε, οι ακροατές που με ακούνε τώρα κοντά δύο χρόνια ε, ξέρουν ότι η ποιήση δεν είναι το φόρτι μου ε, Σπανίω yeah. διαβάζω ποιήση και του το λέω. Δεν έχω πρόβλημα να το παραδεχτώ. Mm -hmm. Τα ελαττώματα μα τα παραδεχόμαστε και καμιά φορά σχολιάζουμε για ποιήση. Και μόλι είδα τον τίτλο και λέω και να δεις αυτόν τον τίτλο, θα τον σχολιάσω. είναι από του τίτλου που τραβάνε και μένα που δεν ασχολούμαι με την ποιήση. Να δω τι θέλει να πει εδώ πέρα ο ποιητή, όπω <laughs> είναι η έκφραση. <laughs> <laughs> Χαίρομαι πολύ γι' <και> αυτό. <laughs> θα σα λοιπόν... πει δυο λόγια για την ποιητική σου yeah. πρώτα απ' όλα. Συγγνώμη, σε διάκοψα. <laughs> <laughs> αποτελείται από 8 ποιήματα mm -hmm. που μπορούν να χαρακτηριστούν και ως έμετρα διηγήματα mm -hmm. και το θέμα του είναι οι ανεκπλήρωτοι έρωτες με όλα του τα παράγοντα, δηλαδή πάθος, μίσος, εκδίκηση, θάνατος, αποχωρισμός Μάλιστα mm -hmm. Και το βιβλίο στέκεται κυρίως στο τελευταίο μέρος δηλαδή τη βασανιστική οδύνη, πούμε, που προκαλεί ο έρωτας είναι λιγάκι σκοτεινό το βιβλίο mm. Ναι. Σαν σα τον έρωτα, δεν είναι πάντοτε φωτεινό ο έρωτας. Ακριβώς εκεί ήθελα να σταθώ. Mm. Ότι δεν είναι πάντα φωτεινό ο και ότι υπάρχουν και άλλα που ακολουθούν έναν έρωτα. Όπως παραδείγματο χάρη στη συνέχεια μπορεί να, mm -hmm. να μετατραπεί σε μίσους, ας πούμε. Ή σε επιθυμία για εκδίκηση. Άξτε Απλά τα... και μόνο ο αποχωρισμός είναι ένα δυνατό συνέστημα που είναι... Ναι. Που είναι συνέχεια του έρωτα, ας πούμε. Έτσι. Ναι, είναι ακριβώ Ακριβώς αυτό που είπε είναι δυνατό συνέστημα... και τα δυνατά συναισθήματα... όταν... Α, α, πώς να το πω... δεν δε ξέρεις προς τα που θα κλείνουν μετά... ένα δυνατό καταλήξουν... μπορεί να γίνει ένα δυνατό μίσος μετά. Έτσι, ακριβώς. Ως... Ναι, ναι. Είναι, είναι όλη αυτή η ενέργεια που κάπου πρέπει να ξεσπάσει μετά. Ακριβώς. Και εγώ γι' αυτό θέλησα να γράψω αυτό το βιβλίο... Δηλαδή ήταν καθαρά έκφραση συναισθημάτων που θέλησα να μοιραστώ με τους αναγνώστες και, και να και... το κατάφερα. Μάλιστα. Και φυσικά ε, συμπαντικές διαδρομές, έτσι. Εννοείται, ναι. <laughs> Μόνο συμπαντικές διαδρομές. Πολύ ωραία. Και... Αλλά δεν έμεινε στα ποιήματα, έγραψες και διηγήματα, έτσι. Ναι, γράφω τώρα ένα, το δεύτερο βιβλίο μου το οποίο mm. θα εκδοθεί μάλλον τον Ιανουάριο του 2016 Ωραία Το οποίο είναι συλλογή διηγημάτων με θέμα τη γυναικεία κακοποίηση Μάλιστα Φέτος ήταν ένα θέμα που απασχόλησε αρκετά θα έλεγα την κοινή γνώμη Ελπίζω να απασχόλησε αρκετά έτσι ώστε να σταματήσει <laughs> <laughs> Ναι <κυρια> Και... Και εγώ το ελπίζω, αλλά δυστυχώ ε, ε, έχουμε το εξή κακό, σαν, σαν κοινωνία. Αν θέλει, δεν ξέρω πώ να το πούμε: Ότι βγάζουμε μια, μια επέτειο, μια ημέρα, ένα έτος, ένα ξέρω πώ το mm -hmm. χαρακτηρίζουμε, ε, λέμε δύο ωραία πράγματα και μετά αξι, μετά συνεχίζουμε, σαν να μην έγινε τίποτα. Ναι, ακριβώ. Και γενικά είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, όπως καταλαβαίνει, Και ναι. με δυσκόλεψε λίγο, γιατί έπρεπε να το χειριστώ πολύ λεπτά. Ναι, ε, πράγματι, δεν είναι ένα θέμα του πού, ναι. έτσι. Και είναι ένα θέμα που με απασχολεί γενικά και πιστεύω πολύ κόσμο, που είναι mm. συνειδητοποιημένος ότι γίνεται κάτι τέτοιο γύρω μας. Οπότε θα ήθελα να το εκφράσω αυτό μέσα από διηγήματα, από κάθε διήγημα... Θα είναι η ιστορία μιας γυναίκας, mm -hmm. συγκεκριμένα διάλεξα να είναι όλες από την επαρχία, που εκεί δεν ξέρω, ίσως είναι και η ιδέα μου, αλλά νομίζω πως εκεί βλέπουμε περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Ίσως είναι η νοτροπία αλλιώς δεν ξέρω. Mm. Ναι, ίσως ε, θα το πω εγώ, ε, όχι τόσο νοτροπία είναι οι κοινωνικές συμβάσει που πολλές no. φορές επιτρέπουνε ε, την πιο εύκολη εκδήλωση του φαινομένου. Ακριβώς έτσι, ναι. Βέβαια εντάξει, δεν είναι δεν κινδυνεύουν όλες οι γυναίκες στην εποχή Μην τρομάξουν οι ακροατές μας τώρα. Όχι, όχι σίγουρα. Στι ναι, σε στις μεγάλες πόλεις είναι, μπαίνουν πάρα, πάρα πολλές παραμέτρες και δυστυχώς όπως έχουν καταντήσει μεγάλες πόλεις και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όχι μόνο στην, στην Ελλάδα, οι ίδιες οι μεγάλες πόλεις ασκούν ένα είδος α, βίας από τους στους, στους κατοίκους τους. Έτσι, έτσι. Ακριβή, ναι, και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όποιος έχει υποτιλιαριστεί με τις ώρες στο, στο, στην Αθήνα, ας πούμε, σε κάποιο σημείο, καταλαβαίνει τι εννοούμε. Να. Και εκεί πέρα ίσω κάπου μπαίνει μέσα στο ράφι μαζί με, τα, με όλη την βία που υπάρχει στις κακά να το πω, ε, μεγαλού στην επαρχία μπορεί να το, να το αναδείξεις, να το πω έτσι: να το απομονώσει, να το αναδείξει πιο, ε, πιο καλά, πιο, να το φωτίσεις από περισσότερε πλευρέ. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πει, συγγραφέα. Ίσως ίσω όπως, όπως είπαμε, στις, οι μεγάλες πόλεις είναι μεγάλες στην κυριαρχία. Οπότε μπορεί να με το βλέπουμε τόσο δίπλα μα. Σίγουρα γίνονται απλά σε μια μικρότερη κοινωνία. Mm -hmm. Ας πούμε στις εισαγωγικά τα μαθαίνουμε περισσότερο και φαίνεται περισσότερο. Οπότε μ, μπορεί γι' αυτό να φαίνεται περισσότερο τι γίνεται στην επαρχία, όμως γίνεται παντού. Απλά yes. όπως είπα οι επαρχίες είναι πιο μικρές πόλεις ή χωριά, τα οποία ο, και αν γίνεται μαθαίνονται όλα. Ναι, yeah, αποκτά κοινωνική διάσταση το φαινόμενο, δεν κρύβεται. Ναι. Όντως. Επομένως περιμένουμε στους επόμενου μήνες, Να. Το βιβλίο σου και πάλι από τι σημαντικέ διαδρομέ, έτσι με το Ναι, Το οποίο μια σημείωση ξέχασα να το πούμε, λέγεται Άκου τη Σιωπή. Ναι, ούτε εσύ ούτε εγώ θυμηθήκαμε από την Τιμπουργκά. Πάρα πολύ ωραία. Άκου τη Σιωπή, όντω. Αυτή η Σιωπή που πολλέ φορέ κρύβει τόσα πολλά. Και κάποια στιγμή πρέπει να ακουστεί. Έτσι, έτσι, όχι, πολύ, πολύ ε, ταιριαστός, να το πω έτσι, ο τίτλος με το θέμα mm -hmm. σου, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Επομένως, ε, αγαπητοί ακροατές, θα σας περιμένουν η ευδοξία και οι συνεργάτες της, αλλά και οι συγγραφείς των συμπατικών διαδρομών, θα σας περιμένουν το Σάββατο-Κύριακο, 12-13 Δεκεμβρίου, εκεί στη τηλεφόρο Αλεξάνδρας, Ξαναπούμε μετά στην εκπομπή και θα δείτε και από τις κοινοποιήσει που κάνουμε στα κοινωνικά μέσα δικτύωση, τις λεπτομέρειες πάντως. Μπείτε στο site των συμβατικών διαδρομών και δείτε και το πρόγραμμα. Πιστεύω κάτι θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρον από το, από το πρόγραμμα. Ευδοξία, κλείνοντας, θα ήθελες να πεις κάτι τους ακροατές μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τον εκδότη των Συμπαντικών Διαδρομών, τον Γιώργο Τωσοτήρχο, mm -hmm. που μα έχει δώσει την ευκαιρία να δείξουμε το έργο μας και μας βοηθάει σε ό,τι χρειαστούμε. Και την Κιάρα, την Καλουτζή, που είναι η γραφή Ιστριά των εκδόσεων Συμπαντικές διαδρομέ και κάνει αυτά τα πανέμορφα εξόφυλλα που θα δείτε όσοι έρχεται στις Μάλιστα. όψεις του φανταστικού. Μην μου πεις τα που βλέπουμε και στα κοινωνικά μέσα δικά της. Είναι αυτά, γιατί είναι. Ναι, ναι, όλα. Από Αξι... τι εκδόσει, οι παντικέ διαδρομέ, η Κιάρα Καλουτζίνη, η γραφήστριά μα και κάνει όλα τα εξώφυλλα είναι... μαζί και... με την ομάδα τη. Και αγαπητοί ακροτά, σα πληροφορώ ότι μου έχουν αρέσει πάρα πολύ τα εξώφυλλα και πουρού από ποιο πίνακα έχουν πάρει. <laughs> <laughs> αυτά, αυτό σκεφτόμουν <laughs> πριν από λίγο. Μπράβο τη, αυτό έχω να πω μόνο εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επίση, στου αναγνώστε, <laughs> θα ήθελα να πω. Να αγαπάνε το διάβασμα και να συνεχίσουν να διαβάζουν παρά τι δυσκολίε που υπάρχουν. Δηλαδή, παρένθεση, επειδή είναι και βιβλιοθήκον, όμω, δεν χρειάζεται μόνο να αγοράσουμε ένα βιβλίο. Μπορούμε να πάμε σε μια βιβλιοθήκη και να δανειστούμε, χωρί mm. χρήματα, χωρί τίποτα. Γιατί από ένα βιβλίο μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα και κάθε βιβλίο έχει κάτι να μα πει και μα οδηγεί σε μονοπάτια που ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι καν υπάρχουν. Και είναι πάρα πολύ όμορφο ένα άνθρωπο να διαβάζει. Μάλιστα. Πάρα πολύ σωστά. Είναι πανέμορφο το μήνυμα στους ε, ακροατές μας. Ε, το μόνο που έχω να πω είναι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήγες στον κόπο ε, να μας παραχωρήσει αυτή τη συνέντευξη. Ήταν πραγματικά διαφωτιστική και για μένα και για τους α, ακροατές μας. Και εγώ ευχαριστώ σου... πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στην εκπομπή σας και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σε παρακαλώ, είναι υποχρέωση της ε, εκπομπής, να το πω έτσι. Να ευχαριστώ καλή επιτυχία στην ε, εκδήλωση της Αθήνας και ευχαριστώ, ευχαριστώ. καλή επιτυχία και στο βιβλίο, στο καινούργιο βιβλίο που αναμένεις το επόμενου μήνες να εκδοθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετούμε λοιπόν και ευχαριστούμε σύντομα να σε έχουμε ξανά σε εκπομπή μας. Τα χαρά πολύ. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε η εκπομπή και ο κύκλος αυτών των συνεντεύξεων. Ελπίζω να σας άρεσε και να μάθετε, ε, εκτός από αυτό που μάθετε μάλλον, να σας παρακίνησα να πάτε το, επόμενο, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 12 και 10 Δεκεμβρίου, στο στις όψεις του φανταστικού στο Bullet Cafe Club ο Φόρος Αρχαναδράς 11 έτσι, και εκεί θα συναντήσετε και την ε, Ευδοξία ε, Γραμμένου και τη Σοφία ε, Σαρκαλή και φυσικά το Γιώργο Μπλυκά τον δικό μας Γιώργο τον ο οποίο θα το πω για άλλη μια φορά ήταν εμπνευστή κατά κάποιο τρόπο αυτή τη σειρά των εκπομπών και τον ευχαριστώ πολύ και όσοι, και έτσι να το βάλω και λίγο δύσκολα, όσοι τον συναντήσετε εκεί πέρα, αρχίστε να τον ρωτάτε και να, τον, και να μαθαίνετε νέα για το καινούριο βιβλίο που θα βάλει, γιατί δεν τελείωσε αυτά που έχει να μας πείτε την συμπρίση που με αναφέρει ε, περιμένουμε και το καινούργιο του βιβλίου τους προφήτες με τα λυπημένα μάτια για να μάθετε κάτι καινούριο και να το πείτε και σε εμάς να το βγάλουμε στον, στον αέρα εγώ ε, από, δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο ε, να σας καληνυχτήσω να σας ευχηθώ ε, καλή εβδομάδα και θα κλείσουμε με το τελευταίο κομμάτι για σήμερα ε, Πάλι από το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, η λειτουργία του, του Ορφαέα, θα κλείσουμε το κομμάτι Ο Ναό του Ορφέα. Καλό σα βράδυ. Κανένα στον όγειο δεν ξέχασε τον Ορφέα. Στην πατρίδα του και στο μέρο όπου έχάθη, υπήρχε ναό. Όταν ο Μέγα Αλέξανδρος ετοίμαζε την εκστρατεία του, το Ξώανο του Ορφέα ίδρωσε και δάκρισε. Οι ποιητές ερμήνευσαν το φαινόμενο σωστά. Τα κατορθώματα του Αλεξάνδρου θάμεναν δίχως χρονογράφου. Αυτή ήταν η τελευταία παρουσία του Ορφέα στην ιστορία. Μετά ο προφήτης μουσικός μπήκε μέσα στο αίμα των Ελλήνων παντού. Τον λάτρεψαν όπως αργότερα το Χριστό. Τον δέχτηκαν σαν φάρμακο ή φαρμάκι. Αλλά ποτέ δεν κινήθηκε βράχος πλέον στον Όλυμπο. Ακόμη κι αν μια καταιγίδα κατεβάσει μια πέτρα μεγάλη, από βραδύ την ξαναβάζει εκεί από όπου ξεκίνησε.